Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό. Εμείς σήμερα ολοκληρώνουμε αυτό το δυγύκλο. Yeah. Πήγε πολύ ωραία. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένο, yeah. <coughs> Ναι και εσείς το καταλαγάνε πρώτα από εσάνα μου. Και θα, θα κάνουμε ένα, ένα διάλειμμα για να ξεκουραστούμε. <coughs> και μετά με το καλό, με συγχωρείτε, θα κάνουμε ένα καινόδιο κήκιο. <coughs> Είχαμε πει ότι ωραία αυτό δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η εναλλαγή που πας σε άλλε χώρε που βλέπεις σε άλλες, άλλες εποχές κτλ, <coughs> να συνεχίσουμε αυτό το κύκλο των το <coughs> Και να κάνει μια επιλογή κυρίω από μουσεία τα οποία δεν είναι πολύ συνηθισμένα, <coughs> δηλαδή να μην είναι πολύ ευρωπαϊκά, <coughs> να πάμε και σε εξωευρωπαϊκούς πολιτισμούς, <coughs> στο Μεξικό, στο Κολομβία, στο <coughs> στην Κολογμπία, στην Έλλητο, στην Τεχεράνη και αλλού. <coughs> ε, ναι. <σοβεί> Αλλά όμως, επειδή εγώ εισάνομαι με την διαρρονία ότι δεν εξαρτήθηκε το θέμα, <σοβεί> <σοβεί> έλεγα πως κάνουμε στην <σοβεί> αρχή του κύκλου ένα ακόμα φιέρωμα στην αγωνία. <σοβεί> Είναι πολλά. Εγώ δηλαδή τώρα ξερδιέπαθα, σήμερα κόλλησα την τη καλλιγραφία. Με ενδιαφέρει πολύ η καλλιγραφία. <σοβεί> <σοβεί> <σοβεί> <σοβεί> Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω κάνει ένα παράπονο και αυτό μου δίνει πολύ καλύτερα. Κόλλησα με την καλλιγραφία, είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό με την καλλιγραφία. Και με τα ποίηματα και μετά άρχισα να τα μεταφράζω και... Κόλλησα σε... Όχι, από συμπληκτικές μεταφράζεις αγγλικών κυρίως, οι οποίες είναι άλλα τα άλλα. Επειδή στα λιακοντικά... Λειτουργεί πάρα πολύ και η έννοια του ιδεογράμματο. Ε, αν διαβάσετε τι μεταφράσει του ίδιου ποιοίματο σε διαφορετικέ αγγλικέ εκδόσει, είναι άλλα <συσίλια> Και σε αντίστοιχε <ανάγκες> ελληνικέ. <συσίλια> γιατί δεν είναι πιο πολύ η έννοια που θέλει να μεταδοθεί. <συσίλια> Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βιβλία για την Ιαπωνία. <συσίλια> Αν διαβάζετε θεωρητικά βιβλία, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, δεν μπορώ να τα βάλω στην παρουσίαση, είναι αυτό του Roland Barthes. Τα δύο κλασικά βιβλία για να έρθει κάποιο σε επαφή με την Ιαπωνική κουλτούρα είναι το Ιουλίου του Σαγιού και είναι και το Εγώνο της Σκιάς. Mm. Η yeah, phrase, know, of... Know, know, ναι, phrase of shadows, το εγκόμιο τη Σκιάς, και το βιβλίο του Τσαγιοκίνη είναι και τα δύο πολύ παλιά, είναι πιο στις αλλά είναι δύο πολύ καλές εισαγωγές. Είναι πολύ ωραία βιβλία. Υπάρχουνε... Μου κακούν, Δεν θυμάμαι Ναι, ναι, και τα δύο είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα, υπάρχουνε πολύ ωραίες ποιητικές αρθολογίες, οι μεταφράσει συνήθω δεν είναι τόσο καλέ. Δηλαδή, <σχειάζοντας> το βιβλίο τη Σκιάνη του Κακούρα και το βιβλίο του Σαγίου και το εικόν μου τη Σκιάνη του Τανιζάκη. Είναι και τα δύο πάρα πολύ ωραία. <σχειάζοντας> Αυτοί ήταν σημαντικοί άνθρωποι γενικά. Συνεισέφεραν πάρα πολύ στη συγκρότηση τη ε, πολιτιστική ταυτότητα. <σχειάζοντας> Αυτό που σα έλεγα την άλλη φορά για τη συγκρότηση των National Treasures, των εθνικών θησαυρών. Ε, οι δύο που ασχολήθηκαν, ο ένας ήταν ο Ταλιζάκη. Mm. Οπότε ήταν άνθρωποι που ασχολήθηκαν, ήταν προσωπικότητες. Ε, του Ρολάν Μπάρτη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο. Mm. η επικράτεια mm. των σημείων, mm. η επικράφεια των σημείων. Mm. <coughs> Λέει δηλαδή ότι σε αυτή την κουλτούρα όλα είναι σημεία. «Science», δηλαδή ότι επειδή σε εμάς ε, ε, υπάρχουν δύο ειδών, ε, υπάρχουν, τριών ειδών τελος, υπάρχουν τριών ειδών σημεία στη σημειολογία, αν έχει τα σχοληθείτε ολοσπάθειο κάπως με τη σημειολογία, υπάρχουν τριών ειδών σημεία. Όταν λέμε σημείο, εννοούμε ένα αντικείμενο ή μία ένα δική έννοια, που απαρτίζεται κυρίως από δύο σκέλη, το σημαίνω και το σημενόμενο. Έτσι. Το σημαίνω είναι αυτό που βλέπω, και το σημενόμενο είναι αυτό στο οποίο με παραπέμπει. Αν δηλαδή εγώ γράψω τη λέξη δέντρο, η, η, η, η γλώσσα είναι ένα κατεξοχήν σύστημα σημείων. Μέσω λέξεων και ήχων μεταφέρω έννοιε. Οπότε, η... <coughs> από εκεί άρχισε. Πριν αρχίσει η σημειολογία, άρχισε η γλωσσολογία. Φερντινάνδε Σωσήρ στι αρχέ του αιώνα έδωσε αυτέ τι φοβερέ διαλέξει στο Παρίσι. Και μετά ο πύρ και μετά η γλώσσε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άρχεσε την γλωσσολογία, εξελίξει η σημειολογία. η σημειολογία το 50 και το 60 κυρίω και το 70, με τον ρολάν Μπάρ, με τον μπερτοέκο, με όλου αυτού ασχολήθηκε μόνο του κλάδου, και έχει να κάνει με το πώ ε, όλα τα πράγματα τα οποία ο άνθρωπο παράγει ή χρησιμοποιεί μπορεί να λειτουργήσουν ω σημεία στον πολιτισμένο κόσμο στον πολιτισμένο άνθρωπο, όχι στον πολιτισμένο κόσμο, στο, στον άνθρωπο, όχι στα ζώα, α πούμε. Στα ζώα είναι πιο δύσκολο, παρόλο που ορισμένα ζώα έχουν την αντίληψη του σημείου. Το σημείο έχει σημαίνει και σημενόμενο, α πούμε. Το... Οπότε ο Ρολάν Μπάρτερ κάνει ένα ταξίδι στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1960 και ξαφνικά βρίσκεται απέναντι σε έναν κόσμο σημείων, όπου όλα κάτι σημαίνουν και τον έχει εντυπωσιάσει αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Και γράφει αυτό το βιβλίο, του 70 κάτι είναι αυτό το βιβλίο, είναι και πάρα πολύ ωραία μετάφραση μου φαίνεται του. Του κοστοπαγιώ, τη φυμά πολύ καλή μετάφραση, πολύ καλή μετάφραση πάνω, το οποίο είναι εξηγεί όλα αυτά, γιατί α πούμε έχουν αυτό το πάρα πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό σύστημα. Mm. Ε, ε, ε, στην, στην ανάγκη του να συγκροτήσουν αυτό τον πολιτισμό σε σημεία. Εμείς, α πούμε, και εμείς χρησιμοποιούμε πολύ συχνά τα σημεία, ε, αλλά δεν είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στον τρόπο με τον οποίο τα τηρούμε. Από την τροχέα. Το κατευσοχή σύστημα σημείων σε εμά είναι τα σήματα της τροχέας, όπου έχει γίνει μια σύμβαση ότι βλέποντας αυτό το αντικείμενο ε, έχεις μια αντίστοιχη συμπεριφορά. Οπότε εδώ έχω έναν πολιτισμό ο οποίο είναι Όλο σε ένα σύστημα σημείων. Αυτό λοιπόν ο Ρουάν Μπάρτ τα λέει πάρα πολύ ωραίε αυτό το βιβλίο και υπάρχουν πολύ ωραίε ποιητικέ συλλογέ, πολύ ωραία χαϊκού. Εντάξει, εμεί έχουμε και λίγο ποιητή, είμαστε και λίγο ξεμπισμένοι με την ποιητή, δηλαδή ο κάθε τυχαίο κάθε ας πούμε θεωρεί ότι είναι ποιητή και κάτι και μεταφράζει χαϊκού τα οποία δεν διαβάζονται. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα σε όλα αυτά βλέπετε και διαμάντια. Ο Λιβαδά έχει κάνει ωραίε μεταφράσει. Γιάννη Εκδόσει ροέ, εκδόσει καστανιώτη, έχει κάνει ωραίε μεταφράσει πάντω. Ε, οπότε υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον υλικό. Υπάρχουν και διάφορε έννοιε όπω η έννοια του μα, του κενού που λέγαμε την πρώτη φορά με αφορμή τον μπαμπού. Η έννοια του ουάβι σάμπι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το ουάβι σάμπι. Αυτό είναι μια έννοια που έχει να κάνει με το ημιτελέ. Και είναι, είναι πολύ περίεργο για μα γιατί εμεί θεωρούμε ω ε, αποτέλεσμα ενός ε, ε, περφεξιονισμού πνευματικού ή τεχνικού θεωρούμε την έννοια της τελειότητας. Δηλαδή ένα αντικείμενο. Αν, αν κάποιος πιάνει ένα αντικείμενο και κάπου του χαλάσει ένα κεραμικό ας πούμε και δεν του βγει απολύτως ίδιο ή στο ψήσιμο ένα σημείο του κεραμικού ε, έχει λίγο το γυάλωμά του, ε, πέφτει λίγο διαφορετικό σε απόχρωση μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Ο Ιαπωνέζος έχει μία αντίθετη αντίληψη, την αντίληψη του ημιτελούς. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να κατακτήσει την τελειότητα, ε, αλλά πρέπει συνεχώς να τίνει προς αυτήν. Για να τίνει όμως προς αυτήν και να μην γίνει αλλαζόν, πρέπει να αποδεχτεί την έννοια του εφήμερου και του ημιτελούς. Ε, στην έννοια του εφήμερου και του ημιτελούς ε, ε, ε ε, ε, ε, εμφυλοχωρούν, πάρα πολύ συχνά, τα στοιχεία της φύσης, τα στοιχεία του χρόνου και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία είναι κομμάτια της ιαπωνική κουλτούρας. Στην δέχνη, βέβαια, ναι, δηλαδή, κουλτούρα πολύ, πολύ Όταν, ας πούμε, τη δεν έχουμε μες το Ναι, αλλά πολύ. Δηλαδή, η επίσημη κουλτούρα είχε πολύ δύσκολη για να το αποδεχτεί. Όταν, α πούμε, ο έκανε αυτό το εμφινίτο ή ο, ο Λεωνάρντο Νταλίτσι έκανε τα σχέδια, Όσοι τα ε, βλέπανε τα θεωρούσαν οι Σε πόσες περιπτώσει έργο του Μικελάνζελου που ήταν οι μη τελοί ότι αυτό είναι η και δεν θέλουν να τελειώσει, με τα που βρέθηκαν στην κατοχή του, ανέθεσαν σε ατάλληλους γλύπτες να τα τελειώσουν σε εισαγωγικά. Και μόλι είδαν το αποτέλεσμα ότι καταστρέφεται, οπότε εμεί έχουμε μια διαφορετική αίσθηση του, του τέλειου σε όλα τα επίπεδα, από την εκπαίδευσή μας δηλαδή, το σχολείο μας, τη βαθμολογία, τη βαθμοθυρία, την έννοια του, ε, του, του οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν ας πούμε, στα κεραμικά, η κλασική περιπτώση είναι στα κεραμικά, οπότε θέλω να κάνω ένα, ένα κομμάτι από αυτό που θα κάνουμε στον επόμενο κύκλο, είναι ας πούμε τα κεραμικά. Οπότε τα κεραμικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πως το ρακού, η τεχνική του ρακού, ενώ παίρνουν τις τεχνικές συπολύπλοπες των Κινέζων, με τις πολύ ωραίες πορσελάνες, με τα μπλε, με τα γκλέζα αυτά τα υπέροχα, δεν τους αρέσουν, δεν τους ταιριάζουν, διότι είναι πολύ τέλεια. Και αυτοί θέλουν πιο πολύ τεχνική του ρακού, που είναι ανοιχτά καμή περισσότερο, οπότε εκεί μπαίνει μέσα το τυχαίο της φύσης και σε, σε πολύ ακριβά εστιατόριες που πηγαίναμε, όσο πιο ακριβό ήταν το εστιατόριο, τόσο πιο ημιτεΐες ήταν το κεραμικό σκέβος στο οποίο μα έρπηραν, ε, ό,τι μα έρπηραν. Δηλαδή, ενώ, ενώ έβλεπε ας πούμε, ένα καθέ κεραμικό ατσούμπαλο, σαν, αγί, σαν ένα από αυτά που ένας κεραμίος δεν τα πέταγε, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει στην παραγωγή, και έλεγε σε αυτό το τόσο ακριβό εστιατόριο Μόλις δεν 10 σε τις προκοπήσεις, δηλαδή τι είναι αυτό. Και μετά, μόλις το μελετούσαμε αυτό καταλάβαινες ότι αυτό είναι πιο ακριβό. Μεταξύ εγώ πήγα να αγοράσω μετά. Mm. Πήγα να αγοράσω και να στο Πιότοπι, στο Τόκιο και ε, όσο πιο τέλεια ήταν, τόσο πιο φτηνά ήταν. Αυτά που μου αρέσανε, τα ημιτελή, τα ρακού, τα χειροπίτα, ήταν πάρα πολύ ακριβά και οπότε αυτή, αυτή η έννοια του γουαμπισάμπη έχει να κάνει και με την... εισταλάζει μέσα στον άνθρωπο την αίσθηση ότι ποτέ δεν είναι τέλειος και, και ίσως ποτέ... και δεν έχει και νόημα να είναι εντελώς τέλειος οπότε αποδέχεται την ατέλειά του και κάνει μικρά συνειδητά βήματα χωρίς άγχος για να ανεβαίνει τα 15 επίπεδα της φώτιση για να φτάσει σε μια κατάσταση σατώρης στην οποία δεν θα φτάσει ποτέ όμως, διότι μόνο ο Βούδας μπορεί να φτάσει, ο Βούδας ως κοσμική ενέργεια τελείωση ας πούμε, σαν που λέμε η φύση. Οπότε έχει... ένα άλλο πράγμα που είχα αρχίσει να στήνω ήταν οι κήποι. Υπάρχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τους Ιαπωνέζικους κήπου, Ο πιο ωραίο είναι ο Ριοάντζι, στο Κιότο, ο πιο διάσημος και ο πιο ωραίο που τον έχουν εκφράσει όλοι, που ο Τζον Κέιτ έχει γράψει ολόκληρα μουσικά κομμάτια για αυτόν τον κήπο, μόνο γιατί πήγε τον επισκέφτηκε και έκανε συνθέσει του Τζον Κέιτ στη δεκαετία του 70. Ε, που σε αυτό το κήπο υπάρχουν 15 βράχοι που ποτέ δεν μπορεί να του δει όλου και του 15 μαζί. Γιατί πάντα υπάρχει κάτι που δεν το έχει κατακτήσει. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον διότι κάνει του ανθρώπου να μην είναι τόσο αλαζόμενε και να μην θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει τα πάντα και δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Σου αφήνει πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο προ βελτίωση. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η έννοια του, του Wabi Sabi. Και υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία βιβλία πάνω σε αυτό. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι μεγάλε κουβέντε και θέλουμε πάρα πολύ χρόνο, εμά μα ενδιαφέρει πω αυτά βρίσκουν και τις εκφράσεις τους στα πολιτισμικά προϊόντα. Αυτό, αυτό είναι το αντικείμενό μας. Οπότε και στην πινελιά και στο κενό και στο χώρο και στο ατελές και σε όλο αυτό. Και πάρα πολύ αυτό με τη φύση. Δηλαδή αυτή η, η, η, η αποδοχή του ότι η φύση είναι μια δύναμη η οποία... Όσο, όσο ωραία και αν το κάνεις, δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση στο Κιότο κυρίω, και στο Τόκιο, το τόκιο τώρα είναι Νέα Υόρκη, δεν είναι, α οπότε δεν το καταλαβαίνεις πολύ εκεί, εκτό αν πα στα πάρκα που είναι τα ιερά του συντοισμού. Που εκεί ξαφνικά βρίσκεις αλλού. Ε, εκεί λοιπόν, ενώ ήταν τα πάντα πεντακάθαρα διότι δεν πετάνε σκουπίδια, διότι θεωρούν ότι προσβάλλεις άμα πετάξει το, το, το, το κορτοματιλό σου, α πούμε, ή το, το, το μπουκάλι με το νερό το δεν υπάρχει τίποτα κάτω μα τίποτα, υπάρχουν όμως τα φύλλα των δέντρων τα οποία τα αφήνουν δηλαδή πηγαίνοντας ας πούμε σε ένα ιερό συμπτοιστικό δεν έβλεπες ούτε ένα χαρτάκι ούτε ένα εισιτήριο, ούτε ένα αποτσίγαρο ούτε ένα τίποτα και έβλεπες τα αστεροειδή φύλλα από τους κόκκινους φέντα μετά, προσπαθούσα εγώ να δω τώρα που θα ας πούμε, ο καθαριστής τα κάνει και μάζευε τα σκουπίδια και δεν μάζευε τα φύλλα. Τα άφηνε τα φύλλα. Και κάποια στιγμή, α πούμε, μέσα στη εβδομάδα, υπήρχε και ο καθαρισμός των φύλλων, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν σε ένα οργανικό λίπασμα μετά και κάτι τέτοια. Οπότε είναι μια άλλη αντίληψη που έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς βγαίνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Επίση, υπάρχει πάρα πολύ ωραία μοντέρνα τέχνη. Σύγχρονη, σύγχρονη, η αγωνική τέχνη, σύγχρονη είναι εξαιρετική. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι αυτή η Και έχουν καταφέρει και ενσωματώνουν όλο αυτό το κομμάτι. Και πολύ... ε, αυτό που μου κάνει εντύπωση επίση είναι ότι δεν υπάρχει μία τόσο μεγάλη διάσταση σε σχέση με το θρησκευτικό αίσθημα. Δηλαδή, ότι σε εμά συνήθω οι, οι, οι, οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είμαστε σαν να είμαστε δύο κατηγορίε. Από τη μία οι άνθρωποι, οι αυτή οι προληπτικοί, αυτοί και από την άλλη οι, οι, οι, οι μορφωμένοι, οι επιστήμονες κτλ που πολλές φορές αυτός ο ένας κόσμος είναι σε διάσταση και αντιπαλότητα με τον άλλο κόσμο. Εκεί λόγω της χαλαρότητας της θρησκείας, δηλαδή μπορεί ας πούμε κατά τη διάρκεια της ζωής σου αν θέλεις να νιώσει μια επαφή με το μεταφυσικό κόσμο να πηγαίνεις σε ένα βουθηστικό ναό να κάνεις ένα αφιέρωμα. Ε, ή να πηγαίνεις κυρίως σύντο και όταν θα πεθάνεις να τα αφήσεις με βουδιστική τελετή. Ε. Δηλαδή δεν είναι τόσο οι θρισκίες σε αντιπαλότητα αλλά υπάρχουν, υπάρχει επιλογή στον άνθρωπο να μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε αυτές τις δύο κυρίως θρησκείες που κυριαρχούν και βλέπετε ας πούμε μορφωμένους ανθρώπους, επιστήμονες που δεν είναι αλλά που είναι στην κουλτούρα τους αυτό το πράγμα διότι έχουν καταφέρει και το συνδυάζουν με ένα είδο επαφή με τη φύση και με κάποιες πνευματικές αλήθειες για τη ζωή οι οποίες φαίνεται να μην έχουν διαταραχθεί ή αλλάξει εντελώς. Αυτά όλα έχουν πολύ ενδιαφέρον πάντως. Τώρα, την προηγούμενη φορά... Ε, την προηγούμενη φορά... Μ, πώς το πάμε να αποκαλέσετε. Την προηγούμενη φορά κάνω ένα αυτό, αρχίσαμε να μιλάμε γιατί είναι το δέκα αυτό, δέκα. Αυτά ήταν αυτό. αυτά ήταν, αυτά ήταν. Ναι, αυτά ήταν. Έχω κάνει ένα, κάτσε να κάνουμε ένα λέει δέκα λέει, ναι ναι. Αυτά είναι την προηγούμενη φορά. Δεν την πρώτη φορά, <σίλω> μάλλον τα κάνει, οπότε ας αρχίσω από την άλλη παρουσίαση τότε και μετά βλέπουμε. Α, λοιπόν. Συνεχίζω. την προηγούμενη φορά λοιπόν μιλήσαμε για κάποιους έτσι πιο επιφανείς επίση η ιαπωνική τέχνη είναι σαν να λες ότι σε δύο συναρτήσεις θα κάνεις όλη την ευρωπαϊκή τέχνη τι να κάνεις δηλαδή αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, Αναγέννηση Μιχαηλάκη, ο Μπραντ, Τίρερ φράσεις Μπέικον, δεν γίνεται και εκεί υπάρχει κάτι αντίστοιχο, παρά το μικρό μέγεθος αυτής της χώρας ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καλλιτεχνική παραγωγή. Την προηγούμενη φορά λοιπόν πήγαμε και είδαμε διάφορου πολύ σημαντικού καλλιτέχνε όπω ήταν ο Σουτόγιο, ε, οι οποίοι δουλεύουν και με διαφορετικά στυλ πολλέ φορέ, ε, επηρεασμένοι κάθε φορά από την ε, κυρίαρχη αντίληψη, είτε αναζητούν μια μεγαλύτερη καθαρότητα όπω τα προηγούμενα, είτε αυτό το εφήμερο και θευγαλαίο το οποίο είδαμε να χρησιμοποιεί πάρα πολύ ω Σουτόγιο. Είδαμε τα πάρα πολύ ωραία πέθκα του Τακάου, είδαμε επίσης του Τοχάκου πάρα πολύ όμορφα λουλούδια με σελάσσιες, καλαμπόκια κτλ. Του που είδαμε πάρα πολύ ωραία δέντρα και μιλήσαμε κυρίως για τα παραβάν και αυτή την αίσθηση της μεταβλητότητα. Mm. τις πολύ ωραίες ήριδες του Τοχάκου επίσης, μιλήσαμε για το γιακούτσου και την αίσθηση του κενού, και πώ πολλέ φορέ αυτά τα λουλούδια μπορεί να γίνονται σχηματικά, άλλοτε μπορεί να γίνονται pattern και να δημιουργούν μια αίσθηση ρυθμού και ταπεξαρία. Πήγαμε στο Ουρκί Γιοέ, ε, στο οποίο ο ε μιλήσαμε για την τεχνική κυρίω τη ξυλογραφία και τον τρόπο με τον οποίο στην περίοδο του έντο, από το 17ο δηλαδή 1620 μέχρι το 1868, αυτά τα 280 χρόνια. Ε, υπήρξε μία ανάγκη να αποτυπωθούν οι καθημερινές σκηνέ. και αναπτύχθηκε πάρα πολύ η τεχνική της ξυλογραφίας και αυτές οι λεγόμενες εικόνες του κόσμου που μεταβάλλεται ουκίγιο ε είδαμε πάρα πολύ ωραίες εικόνες εκεί του Μορονόμπου μετά πήγαμε στα κορίτσια του Χάρου Νόμπου που ήταν πιο κομψά, πιο λεπτά και πιο ευαίσθητα ατενίζανε έτσι τη φύση, γραφώντας ποίηματα, κάνοντας βόλτες με τους αγαπημένους τους, βγαίνοντας τη νύχτα με ένα φαναράκι για να δούνε τα φυτά στο χιόνι ή τα άνθισμένα άνθη μια αμυγδαλιάς. Και μετά πήγαμε στον ουταμάρο, ο οποίος έχει πιο στιβαρέ, είπαμε, γυναίκες και πιο έντονη προσωπικότητα. και τελειώσαμε κάπου εδώ Οπότε, το πιάνουμε λίγο από εδώ, από τον Ουταμάρο, με αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες που είδαμε. Όλα αυτά ήταν εξυλογραφίες. Ε, είδαμε και πόσο δύσκολη ήταν αυτή η τεχνική. Και τελειώσαμε με αυτή την εικόνα, με το φως, αυτό το κορίσι του Ουταμάρου. Να το συνηθίσουμε από εκεί, ε, μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, mm. φυσιογνωμία είναι ο, το, το, το Σάι Σαράκου ο οποίος είναι εντελώς άγνωστος, ένα μυστήριο καλύπτει το βιογραφικό του, δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα γι' αυτόν, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι κάποιος πάρα πολύ εμπνευσμένο άνθρωπος για ένα χρόνο, από το φθινόπορο του 1794 μέχρι το καλοκαίρι του 1795, έκανε μία φοβερή σειρά από χαρακτήρες του θεάτρου καμπούκη με αυτή την τεχνική του Κίγιο ξυλογραφίε είναι, διότι το θέατρο εκείνη την εποχή βρισκόταν σε μια πάρα πολύ μεγάλη άνθιση και όπως θέλουμε και εμείς να παίρνουμε πολλές φορές το, το, το έντυπο μιας ωραία παράστασης που παρακολουθήσαμε και να βλέπουμε και λίγο τις φωτογραφίες των ηθοποιών, έτσι και αυτοί ε, φαίνεται ότι ανέπτυξαν αυτή την ανάγκη Τη φευγαλαία στιγμή που κάποιος ταυτίζεται με ένα πολύ ωραίο θεατρικό έργο και με τον πολύ ωραίο τρόπο που ο ηθοποιός υποδίεται το ρόλο, θέλανε να έχουν κάποιες από τι εικόνε οπότε έβγαιναν σε πολλαπλά αντίτυπα. Αυτός μετά εξαφανίστηκε. Ούτε ξέρουμε ποιος ήταν, ούτε ξέρουμε ποιος είναι, πιθανόν να ήταν και κάποιο άλλος... Καλλιτέχνη, ο οποίο δούλεψε με αυτό το στυλ, αλλά είναι αταύσκυστος είναι εντελώς άγνωστα τα στοιχεία τα good blocks όμως που έχει κάνει, είναι πραγματικά μοναδικά είναι πάρα πολύ bold επειδή απεικονίζουν και χαρακτήρες χαρακτήρες θεάτρου ξέρετε το θέατρο Νόκη, το θέατρο Καμπούκι είναι δύο θέατρα πολύ στιληζαρισμένα για μας που έχουμε συνηθίσει του Εσίλους και τους Έξπιρ Μα είναι ή το κινηματογράφο του Χόλι μα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε. Θέλει πολύ, πολύ υπομονή και πάρα πολύ παιδεία αυτό το πράγμα. Ε, οπότε αυτοί οι χαρακτήρες διατηρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το εξαιρετικό στυλιζάρισμα, στον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ιδιαιτέρως εκφραστικά και έχουν βέβαια πάρα πολύ συχνά τι Αυτέ οι κρυμάτσες δίνουν την ευκαιρία στον Σαράκου να κάνει ένα φοβερό παιγνίδι με τις μαύρες γραμμές. Αυτό δηλαδή που οι άλλοι κάνανε με το ink painting, τη διαφοροποίηση του πάχους, αυτός το κάνει μέσα από αυτό το φοβερό στυλιζάρισμα. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα αυτά τα έργα και απεικονίζουν συγκεκριμένους και επώνυμους καλλιτέχνες ηθοποιούς δηλαδή, εδώ ας πούμε είναι ο Ιτσικάβα Εμπίζο, ο οποίος παίζει το ρόλο του τακεμούρα Ανταμόζο στο θεατρικό έργο Τάδε. Μας είναι λίγο άγνωστα αυτά, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι συγκεκριμένοι τύποι. Οπότε είναι σαν εμείς να βλέπουμε ας πούμε τους αντίστοιχου δικούς μας συγκεκριμένους θεατρικούς τύπους και τις θεατρικέ φερσόνες. Ό, όταν για εμάς, πούμε λέμε, η ο αγαμένον, η αντιγόνη, η ηλέκτρα, ο θέλος, ο άμλετ, αμέσως μας έρχεται στο μυαλό ένας τύπος, μια συμπεριφορά, ένας, ε, ένας, μια περσόνα που προβληματίζεται για τη ζωή με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για αυτούς τους ανθρώπους αυτό το τακεμούρα σαντανό που εμένα και πιθανόν και εσά μας είναι εντελώς άγνωστο τι πράγμα είναι, τι τύπος είναι αυτός, Γι' αυτό είναι συγκεκριμένο και δυο-τρεις αναλύσεις τις οποίες μελέτησα ανέλιαν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο πως τα χαρακτηριστικά του ήρωα μεταφέρονται στο στιλιζάνημα μα εικόνας. Οπότε πρόκειται για κάτι το οποίο εμείς το κατακτήσαμε ως δυτική τέχνη το κατακτήσαμε πάρα πολύ αργότερα. Με λίγες γραμμές να μπορούμε να περιγράψουμε αυτές τις μεταπτώσεις του χαρακτήρα. Εδώ έχω ένα τέτοιο παράδειγμα, σε αυτό το πορτρέτο του Σαράκου που α, είναι ένα από τα διάσημα έργα του το έχουμε και στο Τόκιο αυτό και στο Μετροπόλιταν υπάρχει, στο ΜΕΤ σαν αντίγραφο του Τόκιο είναι λίγο πιο ωραίο, το Μετροπόλιταν είναι λίγο πιο θαμπό οπότε εδώ λέει ο Εμπίζο παίζει το ρόλο ενός πολεμιστή σαμουράι ο οποίος χαρακτηρίζεται από μία εξαιρετική ακαιρεότητα του χαρακτήρα και εδώ βρίσκεται στη φάση ενός ε, ηθικού διλήματος το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ε, στη συνέχεια θα αυτοκτονήσει, όπως οι περισσότεροι σαμουράι όταν βρίσκονται απέναντι στο αδιέξοδο ενός ηθικού διλήμματος οπότε εδώ... Ε, Κοιτάξτε τι ωραία λέει. Empeach's realization of his escape of fate, η, η, η, η, η, η, η εικονοποίηση του, της αναπόφευκτης μοίρας είναι εμφανής στα χέρια του, στον τρόπο με τον οποίο τα χέρια του σταυρώνουν έτσι σφιχτά με ένα συγκεκριμένο τρόπο, σαν να αντιμετωπίζει τη μοίρα και τον πόνο από αυτό το μοιραίο δίλημα. Ο Σαράκου έχει κατά κάποιο τρόπο απλώσει τα ντραπαρίσματα, την πτυχολογία έτσι του ελδήματος που φοράει ο ηθοποιός με έναν τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να πολλαπλασιάσει θα μπορούσαμε να πούμε το ηθικό δίλημα που εκφράζεται με τα σταυρωμένα χέρια και να ενορχιστρώσει κατά κάποιο τρόπο τη μετάβαση σε αυτά τα δύο σημεία στα οποία εστιάζει ο θεατής στα χέρια Τρία σημεία, στα χέρια, στο ένδυμα και στα μάτια. Αμέσως μας τραβάει αυτό το παράξενο στόμα που δεν ξέρουμε αν γελάει ή αν κάνει μια γκριμάτσα μοιραία και σε αυτά τα μάτια που πάλι δεν είμαστε σίγουροι αν εκφράζουν μια έκπληξη, μια ταραχή ή μια απόγνωση. Οπότε υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη προσπάθεια από τον Σαράκου να μεταφερθούν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Εδώ είναι πολύ δυνατά αυτά. Και αυτά επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον τη <χει> της τη αφήσα του Λοτρέφη δηλαδή. <χει> Όταν φτάσανε η Σαράκου, τα τυπώματα αυτά του Σαράκου στην ε, ε, Ευρώπη, επηρέασαν πάρα πολύ όλη την αισθητική της ευρωπαϊκή ε, αφήσα. υπάρχει αυτή η ένταση, αυτό, αυτό ναι, αυτό. γιατί παίζατε και μουσική live στο καμπούκι. Αυτό. 95, στην αρχή, ας πούμε, Σεπτέμβριο, ε, αυτά έγινε ταυτιστεί με τι παραστάσεις, γι' αυτό τα ξέρουμε τόσο συγκεκριμένα. Ε, προς την άνοιξη, όμως, του 1995, ε, άρχισε να δουλεύει ένα διαφορετικό στυλ, το οποίο δούλευε πάρα πολύ, με μακρινότερα πλάνα, ολόκληρου του ηθοποιού, και έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο παιγνίδι, με το ρυθμό της ανισόπαχης γραμμή στο παίξιμο των ηθοποιών, σε σκηνές πια του έργου. Κοιτάξτε, α πούμε τη γραμμή διωρεός ρυθμούς έφτια. Και δείτε, ενώ δεν, έχεις, δεν έχει δεν έχει σκιά, δεν έχει βάθος, δεν έχει προβληθεί, δεν έχει τίποτα πόσο ζωντανό είναι. μια μικρή παραμένωση για τον Ιαπωνισμό μια και λέμε για το Σαράκου ε, αυτά όλα τα χαρακτηριστικά της Ιαπωνικής τέχνης που τα είδαμε πολύ αναλυτικά κυρίως στη, στα, στα τυπώματα του Κίγιο Ε -E, όπως καταλαβαίνει το 1868 η Ιαπωνία ανοίγει τις θύρες της και όλα αυτά τα οποία ξαναλέω ότι δεν τα είχαν σε τόσο μεγάλη εκτίμηση όπως είχανε τη ζωγραφική με το Μελάνι διότι ήταν σε πολλαπλά αντίτυπα και ήταν και λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή δεν ήταν ας πούμε έργα τα οποία ήταν μοναδικά και τα είχε στην κατοχή του Αυτοκράτορας, άρα ήταν και πιο φτηνά, πλημμύρισε λοιπόν η Δύση, Έλληνα περιζήτητα, συνέπεσαν με μια εποχή στην οποία η Ευρωπαϊκή Τέχνη ε, αναζητούσε τρόπους να ξεφύγει από το στήρο ακαδημαϊσμό, την εποχή του εμπρυσιονισμού δηλαδή 1870, το 68 ανοίγει τις στήρες η και το, το ε, ε, ε, 74 έχω την πρώτη εμπεσιονιστική έκθεση στο, στο, στη Γαλλία. Άρα συμπίπτουν και όλοι οι εμπρεσιονιστέ αρχίζουν και όχι απλά τα ε, βλέπουν και παίρνουν inspiration, τα αντιγράφουν. Αυτό α πούμε είναι Van Gogh, <χω> αυτό είναι η Βηροσίκε, το πρωτότυπο α πούμε, και αυτό είναι Van Gogh όπου παίρνει και το αντιγράφει απολύτω το ίδιο. Εδώ έχω, ας πούμε, ένα πάρα πολύ ωραίο ε, ουταμάρο, εδώ με τη γυναίκα, και εδώ έχω μια πολύ ωραία μερικάσαρτα, όπου έχω τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Επιπεδότητα της απόδοσης, απουσία σκιοφωτισμού, κινήσεις καθημερινής θεατρικότητας, ε, στηλιζάρισμα στην απόδοση των ανατομικών χαρακτηριστικών και έντονη διακοσμητική διάθεση που μπορεί να απλώνεται από την επιφάνεια των ενδυμάτων μέχρι την επιφάνεια του φόντου. Ωραία και αυτό της Μερικάσατ, αλλά εδώ το δείχνω κυρίως όχι για να τη μειώσω, αλλά για να δούμε πόσο επηρεάστηκαν. Και εδώ, ας με βλέπω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο, ε, Χειροσήκε και, και μια ενδιαφέρουσα αφίσα του Τουλούς για το Μουλά Ρούζ η οποία ήταν η πρώτη αφίσα η οποία έκανε πάταγο διότι ε, ήταν κάτι πολύ καινούριο στους δρόμους του Παρισιού οπότε βλέπετε δί... oh. δίπλα δίπλα την αφίσα την Ιαπωνική και την ε, Γαλλική του Τουλούς τον τρόπο με τον οποίο η, η διάταξη γίνεται σε επίπεδα Πρώτο επίπεδο, δεύτερο επίπεδο, τρίτο επίπεδο. Και εδώ υπάρχει το πρώτο επίπεδο του μήμου, το δεύτερο επίπεδο της λαγκουλιού και το τρίτο επίπεδο των θεατών, όπως υπήρχαν και εδώ τα επίπεδα. Όπως οι περαστικοί αποδίδονται με σιλουέτ, με σκιά μαύρη, έτσι και εκεί οι θαμόνες του μουλά ρούζ αποδίδονται πάλι με σιλουέτ και σκιοφωτισμό. Ο τρόπος που προσπαθεί να γράψει ο ίδιος τα γράμματα, κάνοντας μια τυπογραφία χειροποίητη, έρχεται σε συνδυασμό με τον τρόπο με τον οποίο η καλλιγραφία μπαίνει μέσα πάντα στα Ιαπωνικά έργα. Οι γραφισμοί, όπου η πιο ελεύθερη τυπογραφία, εδώ βλέπω δύο ειδών τυπογραφίες, αυτή είναι η πιο ελεύθερη τυπογραφία από εκείνη, εδώ αντικαθίσταται... Δεν σα λέω ότι έβλεπε το ίδιο έργο, αλλά ότι επηρεαζόταν πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο έστειλε τι σκέψει. Επίση, ο τρόπο που λειτουργούσε το στηλιζάρισμα τη σκιά. Κοιτάξτε, α πούμε, στον Διβάν Ζαπονέ, την αφίσα πάλι του Λοτρέκ, τον τρόπο με τον οποίο η, η, η στιλιζαρισμένη κίνηση τη Διζέρ, αυτή, βλέπετε ότι αξιοποιεί όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία η ιαπωνική τα είχε δουλέψει σε όλο το κύκλο ε, πάλι σε οικίγιο εξυλογραφία ε, η δεράντα, και η Λατρεία προς το βουνό Φούτζη όταν το είδαν αυτό οι Ευρωπαίοι οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν είναι δυνατόν μια ομαδική προσωπογραφία και να μην κοιτάει κανένα στο φακό δηλαδή ακόμα και σήμερα λέμε Παι, παιδιά έτοιμοι εδώ κοιτάτε εδώ δεν κοιτάει κανένα στο φακό διότι ο, ο λήπτης της φωτογραφίας είναι πολύ πιο ασήμαντος από το Ιεροβουνό Άρα, Όλοι κοιτάζουν το νερό βουνό και μας έχουν γυρίσει την πλάτη, ο Μονέ λοιπόν. Το, όταν κάνει την αντίστοιχη βεράντα στο αντρές στη Χάβρη, βλέπετε ότι χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα στοιχεία: Πρώτο επίπεδο βεράντα, πρώτο επίπεδο βεράντα, δεύτερο επίπεδο ε, νερό, δεύτερο επίπεδο νερό, τρίτο επίπεδο φύση, τρίτο επίπεδο στόλος Διότι ο πλούτο τη Χάβρη ήτανε από την αφηγεία και από την αφήγηση των πλοίων. Άρα αυτό ήταν το πολύτιμο κομμάτι τους, οπότε βλέπω ένα, δύο, τρία επίπεδα και κανένας από τους γνωστούς του Μονέ δεν κοιτάζει πάλι το φακό. Θα σας πω ότι αυτό με τον Ιαπωνισμό άσκησε πάρα πολύ μεγάλη επίδραση. Εδώ ας πούμε ένα πολύ ωραίο του ταμάρο που πολύ συχνά χρησιμοποιεί. Αυτό είναι λίγο πιο βυζάκια έξω λοιπόν και τέτοια. Θέλω να πω ότι πολύ... δεν έχει ας πούμε... Η περίοδο του έντο γενικά είναι χαλαρότερων ηθών και ο ουταμάρο δεν έχει κανένα πρόβλημα να απεικονίζει και πάρα πολλά γυμνά. Ε, όχι μόνο σκηνέ όκου, αλλά γενικά. Λοιπόν, αυτές οι σκηνέ έδωσαν το έναρσμα στις πάρα πολύ όμορφε αυτές απεικονίσεις είναι του ντεγκά με τις γυναίκες που παίρνουν το λουτρό τους, οι οποίες θα ήταν αδιανόητες χωρίς την ύπαρξη των αντίστοιχων ουκίγιο ε, ε χαρακτηριστικών. Ή εδώ, ας πούμε, κοιτάξτε, έναν ωραίο χειροσύγγε αριστερά και έναν πάρα πολύ ωραίο ουίσλερ δεξιά. Η εδω ας πουμε κοιταξτε εναν ωραιο χειροσύνη αριστερα και εναν παρα πολυ ωραιο Whistler δεξια η, η γωνια με την οποία βλέπει τη γέφυρα. Mm. Ότι είναι από κάτω προς τα πάνω, ότι είναι απόθμημα, ενώ είναι ωραίο το έργο, δεν χρειάζεται να δείξεις ο, ο, ολόκληρη τη γέφυρα, αλλά μόνο ένα τμήμα της και την ατμοσφαιρικότητα. Όπου εδώ βέβαια είναι... Έτσι, η ατμοσφαιρικότητα του Δηληνού και του ελληνόφωτο, ενώ εκεί είναι η ατμοσφαιρικότητα της Μουντάδας του Λονδίνου που κάνει ο Γουις είναι στο Λονδίνο εκείνη την περίοδο αλλά δείτε πόσο πολύ επηρεάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά την επόμενη, στον επόμενο κύκλο που θα, κάνουμε, θα μιλήσουμε πολύ αναλυτικά και για του σύγχρονους καλλιτέχνε που κάνουν οι Woodblock Prince θέλω να σταματήσω το Woodblock Prince για να περάσω σε στα, στην καλλιγραφία ε, απλώς θα ήταν ε, μεγάλη παράληψη να μην έχουμε δει το κύμα του κοκουσάι. Ίσως, ίσως οι δύο πιο σημαντικοί είναι ο Κατσουσίκα Χοκουσάη και ο Άντο Χιροσίγκε Αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά έργα είναι εμβληματικό για την α, Ιαπωνική τέχνη είναι ίσως η πιο χιλιοειδωμένη σαν την Τζοκόντα, ας πούμε για την Ευρωπαϊκή τέχνη αυτό είναι ένα καταπληκτικό έργο στο οποίο αποδίδεται, ξυλογραφία είναι και αυτό, λέγεται το μεγάλο κύμα ανοιχτά της Καναγκάβα. Είναι τρεις βάρκες που θαλασσοδέρνονται ανάμεσα στα κύματα. Τα κύματα απεικονίζουν τη δύναμη της φύσης, είναι σαν τα σαγόνια ενός απροσδιορίστου τερατόδους πλάσματος που είναι έτοιμο να καταπιεί αυτές τις βάρκες που θαλασσοδέρνονται με τους ε, ε, ιαπωνέζου που είναι σε κάθε μία να βρίσκονται σε μία στάση φοβερή συγκέντρωση ώστε να ανταπεξέλθουν από αυτό το στοιχείο. Δείτε τι ωραία επαναλαμβάνεται σε ε, ομοιόθετο σχήμα το βουνό Φούτζι στο βάθος και το μικρότερο κύμα στο πρώτο επίπεδο υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος ρυθμός το έχει δουλέψει με τέσσερα χρώματα με τέσσερις μήτρες υπάρχουν αυτά τα το γαλάζιο τα δύο μπλε και τα, αυτές οι πορτοκαλές όχρες οπότε δημιουργεί αυτή την καταπληκτική αίσθηση ρυθμού έχει μια σειρά από εξαιρετικού συμβολισμού. θα το αναλύσουμε όταν θα δούμε πιο αναλυτικά το έργο του Χουκουσάη γιατί είναι πραγματικά από τα πιο ωραία έργα ο Κίγιο Έφα, του κοκουσάει. Αυτή η αίσθηση του φευγαλαίου, η ρηπή ενό ανέμου, πάντα το φούτζει, εδώ ω διάγραμμα. Μια γραμμή που χάνεται στην ακλή του ορίζοντα, ακόμα και στην ε, ξυλογραφία. Η θάμνη, η τρυφηλόσχημη θάμνη που είναι συνήθι στην Ιαπωνία. Οι οριζόνε, η ρυθμή των επιπέδων και μια ξαφνική ρηπή ενό ανέμου, η οποία παίρνει αυτά τα χαρτιά και τα ανεμίζει και τα χαρτιά σαν τα πείματα και τις λέξεις γίνονται ένα με τα φύλλα του δέντρου που η ίδια ρηπή του ανέμου τα έχει κάνει να ενωθούν με την έννοια της ατμόσφαιρας. Ενώ είναι σκληρά σαν κατασκευές διότι έχουν την τεχνική της ψηλογραφίας, έχουν πάρα πολύ εμπαισθησία στον τρόπο με τον οποίο τα αποδίδουν. Αυτός έχει κάνει τα πάντα δέντρα, λουλούδια, σπουργίτια, το βουνό Φούτζι, καθημερινές σκηνές, μπαμπού, τα πάντα. Όλη η θεματολογία της Ιαπωνίας περνάει μέσα από το έργο του Χοκουσάη, δουλεύει με διαφορετικούς ρυθμούς και τρόπους κάθε φορά και είναι πραγματικά εξαιρετικές ξυλογραφίες του. Εδώ, ας με κοιτάξετε ότι εδώ τον ενδιαφέρει πιο πολύ αυτό το άπλωμα του Μελανιού πάνω στο ανεμοδαρμένο έτσι, κορμό του δέντρου, ενώ εδώ, με τους γερανούς και τα πεφ καταχιονισμένα, θέλει να κάνει αυτό το πεγνίδι ε, λευκού και μαύρου, το οποίο το κάνει με μια φοβερή καθαρότητα και ακρίβεια στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει τα επιμέρους χαρακτηριστικά. Όλα αυτά είναι κουκουσάι. Και πάρα πολύ σημαντική περίπτωση είναι ο Άντο ή ο Ουταγκάβα ή Άντο Χιροσίγκε. Ε, και εδώ έχουμε μια καταπληκτική σύνθεση κυρίω στον τρόπο που στείνει όλα αυτά τα, τα δέντρα, τι γραμμέ του, τους ρυθμούς Και αυτός, αυτοί οι δύο επηρέασαν, να, Βανγκό αυτό, αυτοί οι δύο όσο τίποτε άλλο Χιροσίγκε. Βανγκό. Ζηλέγω τους γιαπωνέζου για την καθαρότητα της έλεγε αγαπητέ μου αδελφέ, έλεγε σε ένα γράμμα στον αδελφό του βαθόλου. Αγαπητέ μου αδελφέ, Ζηλέγω τους γιαπονέζου για την καθαρότητα της γραμμή τους που φαίνεται να αποτελεί προέκταση της καθαρότητας του πνευματός τους mm. για τι κάνουν μια τόσο καθαρή γραμμή με την ίδια ανεση που εμεί το γυλέκου του αδερφού του αδελφού Δηλαδή το ότι είναι ένα πράγμα κατακτημένο πια αυτό. Οπότε έχω αυτό όλο ήταν μια αναφορά στον Ιαπωνισμό και στον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά τα χαρακτηριστικά περνάνε και στο πάρα πολύ όμορφο έργο του Χειροσίγκε που επειδή έχει κάνει και πολύ δυνατές σειρές θέλω να το δούμε πιο αναλυτικά. Απλώς ένα δείγμα γιατί θα ήταν ο Σόνεν επίση. δηλαδή ο Σόνεν κάνει το πέρασμα από την περίοδο Meiji, δηλαδή το 1868 έχουν μια μεγάλη αλλαγή στην Ιαπωνία. Ε, αν έχετε δει και αυτή την ταινία, γλυκολιγουδιανή, ο τελευταίος Σαμουράι, με τον τέτοιον τον ωραίο αυτό τον... Ο ε? το... και το... ποιος ήταν αυτός που... το... ο Ντόπ Ο Ντόπ τότε το... διεγραμματίζεται, το... σε αυτή την αλλαγή το... του 1860, το... όπου γίνεται αυτό. Αυτός τώρα ο Shonen, περνάει αυτή την εποχή του 68, αλλά συνεχίζει με κάποιο τρόπο αυτή την παράδοση, η οποία αποδίδεται με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, δηλαδή σαν να αναβιώνει όλη αυτή την αίσθηση ατμοσφαιρικότητας που είχαμε δει στον Ιαπωνικό ε, Μεσαίωνα. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, Σόνελ. Ο Σόνελ συμπίπτει με τη δική μα ε, περίοδο του Σεζάν και τα λοιπά. Οπότε, κοιτάξτε για παράδειγμα, αυτό το φεγγάρι το κοράκι και τα άνθη της δαμασκηνιάς με τι όμορφο τρόπο αποδίδει αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στα λευκά τα μαύρα και τα γκρίζα η διαφάνεια του Μελανιού Σε, αυτό, σε αυτή τη συνάντηση να δούμε για τη, για τη σύγχρονη τέχνη την Ιαπωνική γιατί είναι ένα πάρα πολύ ευρύ έτσι, θέμα Το μόνο που θα ήθελα να δούμε πριν πάμε στην καλλιγραφία είναι ε, το Μάτριξ της Ray Νάιτο. Δηλαδή από, τα, από την ομάδα που πήγαμε στην Ιαπωνία αυτό που μας συγκίνησε ίσως το περισσότερο από όλους ήταν στο μουσείο, το Teshima Art Museum εμείς πήγαμε κυρίως στο Τόκιο και στο Κιώτο ε, και δύο, τρεις μέρες πήγαμε στη θάλασσα του Σέτο μία σχεδόν κλειστή θάλασσα, σαν λιμνοθάλασσα όπου υπάρχουν διάφορα νησάκια μεταξύ αυτών τα δύο από αυτά και ένα τρίτο, σιγά σιγά ε, η Ναοσίμα και η Τεσίμα εξελίσσονται σε παγκόσμιας εμβέλειας χώροι σύγχρονης τέχνης. Επειδή καθένα από αυτά θέλει από μόνο του ένα μάθημα, τουλάχιστον μάθημα, μια συνάντηση, δηλαδή μόνο, μόνο στην Αοσίμα για να πάμε, δεν μα φτάνει μια φορά. Διότι ήταν πάρα πολύ μεγάλε οι συλλογέ, πολύ ωραία τα κτίρια του Πανταουάντο, εξαιρετικά τα έργα, εξαιρετική κόρη. Οπότε δεν μπορούμε να το ξεπετάξουμε σε 10 λεπτά. Αλλά επειδή θα θέλω να δούμε και ένα, ένα πράγμα σύγχρονο, να δούμε το Matrix. το Matrix. Δεν είναι πολύ καλή μετάφραση το Matrix γιατί το Matrix παραπέμπει σε κάτι πιο πολύπλοκο, κάτι πιο σύνθετο, κάτι πιο τεχνολογικό ενώ αυτό έχει να, πάει, έχει να κάνει κυρίως με τη Μήτρα Α, ας το πούμε Μήτρα εμείς καλύτερα από Μάτριξ η καλλιτέχνης είναι η Ray Νάιτο. είναι γεννημένη το 1961 στη Χειροσύμα που όσο και να περνά τα χρόνια τα τραύματά της τα κουβαλάει και δουλεύει κυρίως με φυσικά υλικά, με το νερό, με τον αέρα και κυρίως με την έννοια της παρουσίας, της απουσίας, της εγκατάλειψης, της αναγέννησης με τέτοιες έννοιες. Με, με φυσικά υλικά και με τέτοιες έννοιες. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο μέσα σε αυτό το νησάκι το οποίο χτίστηκε το 2010, ε, είναι τώρα 8 χρόνια. Ο αρχιτέκτονας είναι ο Ρίγενη Ισιζάβα, ένας πολύ σημαντικός αρχιτέκτονας γεννημένος το 1966, ο οποίος επάνω στον λόφο έκτισε αυτό το πολύ όμορφο μουσείο. Δεν είναι μεγάλο, δεν έχει έργα, έχει μόνο ένα έργο, αυτό το έργο της Ρέι Νάιτο, μόνο αυτό το έργο είναι, αλλά ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία αυτό το έργο συγκλονιστική το δίπλα κέλυφος που βλέπετε είναι το πολιτήριο άρα έχω δύο κελίθι, λευκά σαν να είναι ας πούμε δύο σταγόνες που έχουν πέσει από τον ουρανό και ο παγωμένος αέρας του χειμώνα τις αποκριστάλλωσε και μείναν εκεί σαν δύο μήτρε με ανοίγματα να μου, μου λένε κάτι για την ιστορία αυτού του νησιού. Αυτό το νησί έχει μία τραυματική ιστορία με την έννοια του ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα επειδή ήταν παρατημένο νησί, δεν ήταν πολύ ανεπτυγμένο υπήρξε τόπος απόθεσης αποβλήτων. Όχι τοξικών αποβλήτων, όχι ραδιενεργό, ραδιενεργά τοξικών αλλά τοξικών, κυρίως από βιομηχανίε. Επειδή ήταν αεροκατοικημένο το νησί, πάρα πολύ συχνά Πηγαίνανε και παρατάγανε εκεί τα πόβλητα. Γίνανε πάρα πολλέ ενέργειε από του κατοίκου, αλλά δυστυχώ οι φωνέ των ανθρώπων δεν είναι πάντα ισχυρέ ώστε να μπορούν να πλήξουν τα συμφέροντα που ενίοτε είναι ισχυρότερα. Και ενώ γίνονταν αλλεπάλληλα δικαστήρια, μπορεί να είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα και ένα πολύ πειθαρχημένο λαό, αλλά και εκεί έρχονται τα σκάνδαλά του. Και εκεί έχουν μια δικαιοσύνη, η οποία άγεται και φέρεται από τι εκάστοτε ισχυρέ εξουσίε. Οπότε αυτό το πράγμα χρόνιζε και ενώ από τη δεκαετία του 80 γίνονταν καταγγελίες οι οποίες πλήθυναν τη δεκαετία του 90, αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να λυθεί. Συνέχιζε να γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι η γη πληγωνόταν στην αγκαλιά μιας πολύ όμορφης ένα εν αποτίθεντο τοξικά απόβλητα Είναι σαν να δηλητηριαζόταν η γη. Και το 2008 το θέμα λύθηκε. Όλες αυτές οι αγωγές των δικαστηρίων φτάσανε στο, στο σημείο που έπρεπε να εκδικαστούν, εκδικάστηκαν, παραπένθηκαν στη δικαιοσύνη και έπαψε αυτός ο τόπος να γίνεται ένα τόπος ταξικών, τοξικών αποβλήτων. Συγκεντρώθηκαν, γιατί από τεχνογνωσία είναι πάρα πολύ προχωρημένη, συγκεντρώθηκαν όλα αυτά τα αποβλήτα, μεταφέρθηκαν στο διπλανό νησάκι που έχει βιομηχανίες και καθαρίστηκαν. Όταν θα κάνουμε τον άλλο κύκλο θα σας, δω, θα σας δείξω μια σειρά από καλλιτέχνες που από τα καθαρισμένα απόβλητα έφτιαξαν μια σειρά από πάρα πολύ όμορφα γλυπτά που τα ξαναγύρισαν στη φύση. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει ότι η, η, η Νάιτο αισθανόταν ότι εδώ έχω μια πληγωμένη φύση. Μια πληγωμένη γη η οποία θέλει να πάρει τα τη Και επειδή αυτό το τραύμα ήταν ένα τραύμα χρόνιο, γιατί συσσωρευότανε δεκαετίες το πρόβλημα, <κυρίζει> ό, όχι μόνο το πρόβλημα στη, στη, στη γη, το πρόβλημα στους ανθρώπους. Είναι πολύ, είναι πολύ περίεργο να, να βλέπεις τον τόπο σου, να δηλητηριάζεται, να κάνεις ό,τι μπορεί να κάνεις και να μην γίνεται τίποτα. Και αυτό το πράγμα πηγαίνει βαθιά. Πηγαίνει βαθιά και σε πληγώνει, αρχίζει να χαλάει η σχέση με το χώμα που πατάς, η σχέση με τις μνήμες σου, με τον τόπο σου. Και επειδή αυτή ήταν και τη χειροσήμα η Νάιτο, που είχε πληγωθεί λόγω της βόμβας και του πολέμου, κουβαλάει αυτά τα τραύματα και όλο το έργο προσπαθεί να λειτουργήσει σαν ένα healing process, μια διαδικασία... Ε, ίασης μέσω της καλλιτεχνικής πράξης απέναντι σε αυτό. Οπότε έγινε, ε, προσπάθησε να γίνει ένα μουσείο που δεν είναι όπως το άλλο νησάκι που απλά στεγάζει έργα και συλλογές ε, σε συνεργασία με τον Ισιζάβα τον αρχιτέκτονα το ίδρυμα της Ναοσήμα που το χρηματοδότησε το πρόγραμμα την κοινότητα η οποία ήταν πάρα πολύ δεκτική ε, η κοινότητα της περιοχής γιατί ήθελε και αυτή κάτι που να σηματοδοτήσει ότι δεν είναι απλά μια απόφαση δικαστηρίου που έληξε θε, θε, θέλουμε κάτι που να γίνει ένα τοπόσιμο που να γιορτάζει εξισορροπώντας το τραύμα και την πληγή οπότε αποφασίστηκε να χτιστεί αυτό το μουσείο λέγεται Teshima Art Museum το οποίο είναι πάνω σε αυτό το λόφο η περιοχή αναπλάστηκε εδώ, και το οποίο έχει να κάνει με το νερό ως γενεσιουργό δύναμη του κόσμου γιατί το νερό έχει την ικανότητα να ξεπλένει τις βρωμιές, τις ηθικές και τις ηλικές, το νερό έχει την ικανότητα να κάνει τη γη να βλασταίνει και να καρπίζει, το νερό έχει την ικανότητα να γεννάει τη ζωή, χωρίς νερό θα είμαστε σαν τον πλανητιάρι. Οπότε αυτή πήρε την έννοια του νερού, και το έργο έχει να κάνει με τη σταγόνα, τις σταγόνες και το νερό. Φυτεύτηκαν και η γύρω περιοχές σιγά-σιγά με οριζόνες, όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια γιατί όλο αυτό ήταν εγκαταλειμμένο και δημιουργήθηκε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ περίεργο πεδίο το οποίο πεδίο στεγάζει αυτό το έργο. Έχει δύο οπές. Δύο ανοίγματα. Είναι 60 60x40. Το μουσείο είναι μεγάλο. Είναι 60x40. 2.500 τετραγωνικά μέτρα. Είναι μεγάλο mm -hmm. σπόρο. Δεν έχει καμία κολόνα. Ε, είναι μία μήτρα. Είναι όλο άνισο. Δηλαδή ε, αποτελεί μία μήτρα μέσα στην οποία ξαναγεννιέται η ζωή. Ξαναγεννιέται η διάθεσή σου για ζωή <laughs> μέσα από ένα είδο Στοχαστική ενδοσκόπησης που λειτουργεί με την έννοια του λίγου με την έννοια που αναφέραμε την άλλη φορά ότι το less is more όταν φτιάχναμε το πρόγραμμα με τη Σόφη του γραφείου η κοπέλα που κάνει αυτές ε, πάρα πολύ ωραίε εκδρομές όλο το οργανωτικό κομμάτι και καθόμαστε και κουβεντιάζαμε το πρόγραμμα κάναμε τα ωράρια μου λέει να το υπολογίσουμε μία ώρα μπαίνω, το ψάχνω, κοιτάω έχει λέει ένα έργο, Μήπω είναι πολύ μια ώρα και πρέπει να προσθέσουμε και το άλλο, το, το δάσος των ψιθύρων, γιατί, όχι μου λέει, είναι μια ώρα αυτό, με το που πήγαμε, εκεί, θα μπορούσαμε να μείνουμε παραπάνω από μια ώρα, μέσα εκεί. Δηλαδή ήταν σαν τα έργα του ρόφτο, που ε, βλέπεις κάτι και έρχεσαι σε επαφή ουσιαστικά με, με τον εαυτό σου. Και όλο αυτό το κλαίγα... κλαίγαμε. Mm. Δηλαδή, πότε το θέλουμε. <laughs> Με το ρόφιμο και, τη... και την άλλη, το μα έχει συμβεί αυτό πιο έντονα από οτιδήποτε άλλο. Το να κλαίνουμε. Mm. Ναι. Mm. Λοιπόν, και το πολιτήριο είναι αριστούργημα. Αυτό το μικρό είναι το πολιτήριο εδώ. Mm. Εδώ. Τότε τη ίδια αντίληψη, αν ζάβα, ε, ε, ε, στον επόμενο κύκλο που θα κάνουμε, θα κάνουμε βέβαια και ένα αφιέρωμα στην αρχιτεκτονική. Mm. «Κενζο Τάγκε», «Κατάω Άντο», Γιατί yeah, μόνο yeah. αυτό... Yeah, Γι' αυτό yeah. σας λέω ότι yeah, δεν είναι σαν γλυβία κοσμία. Λοιπόν, αυτό yeah. είναι το πολιτήριο και το καφέ. Στην yeah. πόλη yeah. yeah. Και στο καφέ και στο πολιτήριο και στο yeah. μουσείο. Yeah. Βγάζει yeah. τα παπούσια, γιατί yeah. έχει yeah. την ιερότητα του χώρου. Yeah. Ξαναπάμε yeah. στο yeah. μουσείο. Yeah. Ε, η φύση το αγκαλιάζει και το περιβάλλει. Είναι όπως σας έλεγα ένα, μια σταγόνα, η οποία σταγόνα είναι τι σταγόνα. Η σταγόνα είναι το δάκρυ, από τον πόνο και το τραύμα. Η σταγόνα όμως είναι και η σταγόνα της βροχής που ξεδιψά τη φύση και την αναγεννά. Άρα έχω πάλι ένα αμφίσιμο έτσι μια αφιταλάντευση απέναντι σε δύο διαφορετικά πράγματα. Δύο είναι και τα ανοίγματα που έχει. Με το που μπαίνεις, εδώ είναι η είσοδος, με το που μπαίνεις υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι βλέπεις δύο ανοίγματα. Στο ένα άνοιγμα βλέπεις τη φύση τα δέντρα και ακούς κυρίως τα πουλιά ή τους ήχους της φύσης στο άλλο άνοιγμα που είναι από εκεί βλέπεις τον ουρανό και ακούς ε, τις ανεπαίσθητες κινήσεις του ανέμου. Οπότε έρχεσαι σε επαφή με δύο στοιχεία της φύσης ε, μέσα από τα δύο ανοίγματα που έχει, δεν υπάρχει καμία κολόνα, είναι όλο μία κατασκευή σαν μήτρα, α, α, α, ανισοϊψές παντού, δηλαδή και το δάπεδο έχει ανεπαίσθητες κλίσεις έτσι ώστε να στη αυτή την αίσθηση του οργανικού. Αυτό λοιπόν το στοιχείο το οργανικό. Τι <και> κάνω. Αυτό λοιπόν το στοιχείο το οργανικό, με το που μπαίνει, υπάρχει αυτό το άνοιγμα και το έργο συνίσταται. του ανέμου, γιατί με τα δύο ανοίγματα φυσάει ένα το αεράκι, του φωτός, που είναι πολύ σημαντικό γιατί κάθε ώρα αλλάζει το, το φως, έτσι, και του νερού. μην το και πάτωμα, γιατί είναι σαν ένα δρό, έχει οπές από τις οποίες οπές βγαίνουν μικρές σταγόνες νερού. Είναι ανεπέστητες, βγαίνουν από μία μικρή οπίστο έδαφος με τον ίδιο τρόπο που ένα σπόρος βγαίνει από το χώμα. Μόνο που εδώ είναι μια σταγόνα. Κάθε μια από αυτές τις σταγόνες ακολουθεί μια μικρή διαδρομή. Η διαδρομή που ακολουθεί έχει να κάνει με τις ανεπαίσθητες κλίσεις του εδάφου, δεν είναι ένα μουσείο το οποίο στέγασε ένα έργο, είναι ένα μουσείο που έγινε ταυτόχρονα σε συνεργασία και πάρα πολύ συζήτηση του Νησιζάβα με την ε, Νάιτο. Ε, δηλαδή ώστε να, να λειτουργεί η σταγόνα αυτή που βγαίνει από την τριπούλα που υπάρχει κάτω να μπορεί να ακολουθήσει μια διαδρομή. Η διαδρομή όμως αυτή είναι τυχαία γιατί εξαρτάται πώς φυσάει και ο άνομος από τα δύο ανοίγματα, οπότε από, το, από κάτω από τη γη βγαίνουν αυτές οι σταγόνες σαν, σαν να γεννιούνται καινούργιες ζωέ. Κάθε μία από αυτές τις ζωές ακολουθεί μια, μια πορεία, μια διαδρομή. Άλλοτε στέκεται, άλλοτε κινείται. Ε, καμιά φορά... Ο άνεμος ή η κλίση του εδάφους φέρνει δύο σταγόνες και ενώνονται μαζί, γίνονται μία. Σταματάνε για λίγο, προχωράνε για λίγο, μπορεί να ενωθούν με κάποιες άλλες, να γίνει μια μεγάλη ομάδα από πολλές σταγόνες όπου αποτελεί μια μικρή λιμνούλα, να γίνει μια μικρότερη, έτσι όπως το κοιτάγαμε ήταν σαν να βλέπουμε ένα... Έτσι, σημειολογικό και αλληγορικό στοιχείο της ζωής των ανθρώπων. Κάθε μια από αυτές τις σταγόνες ήταν σαν ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή ήρθε σε αυτόν τον κόσμο από κάπου που δεν το γνωρίζουμε, από το άγνωστο. Γνωρίζουμε ότι ήρθαμε από τη μήτρα της μάνας μας αλλά σε μεταφυσικό επίπεδο δεν το γνωρίζουμε. Έτσι και εδώ γνωρίζουμε ότι ήρθε από κάτω, από τη γη, από το χώμα αλλά δεν το ξέρουμε πώς. Ε, πολλοί, πολλοί άνθρωποι όπως πολλές σταγόνες ακολουθούν μοναχικές διαδρομές και δεν θα συναντηθούν ποτέ με άλλους ανθρώπους. Πολλοί θα συναντηθούν και θα χωρίσουν, πολλοί θα συναντηθούν και θα μονιάσουν, θα ταιριάξουν μαζί, θα γίνουν ομάδες, θα συνδυαστούν με άλλους, θα πάνε να χυθούν σε μια μεγάλη λίμνη. Κάποια στιγμή αυτή η λίμνη θα εξατμιστεί από τον άνεμο και τον ήλιο και αυτές οι σταγόνες θα κλείσουν τον κύκλο της ζωής τους οπότε παρατηρούσαμε τις σταγόνες πολύ προσεκτικοί για να μην τις πατήσουμε γιατί ενώ ήταν σταγόνες νερού εστανόσουνα την ίδια επιμέλεια που έχεις για να μην πατήσεις κάποιο ζωντανό οργανισμό ένα ζωάκι και αυτές οι σταγόνες Λειτουργούσαν μέσα από αυτές τις διαδρομές. Ταυτόχρονα άκουγες τους ήχους της φύσης, έβλεπες το φως να αλλάζει και αυτή την αδιόρατη κίνηση. Εσύ ακίνητος, στοχαστικός, καθισμένος κάτω, χωρίς παπούτσια, να νιώθεις ότι εδώ η ζωή ξαναγεννιέται. Ο Νησιζάβα και η Νάητο, κάτσανε μια μήτρα όπου αρχιτεκτονικοί και τέχνη συνδυάστηκαν έτσι ώστε να δώσουν ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι ακόμα και ο πιο πληγωμένος οργανισμός μπορεί να ξανανιώσει να ξαναγεννηθεί για την καινούργια ζωή όταν τις προσφέρεις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να βλασθένει και να αυθίζει παντού ειδικά όταν την ανοίξεις στα φυσικά στοιχεία που είναι ο ήλιος, ο άνεμος και η βροχή. κρέμονταν από αυτά τα ανοίγματα. Στην αρχή δεν καταλάβαμε τι ήτανε. Αυτοί από εμάς που είχαν πιο τεχνική σκέψη σκέφτηκαν γιατί αυτά που ελαφρώς ότι είχαν να κάνουν με μία ελαφρά διευθέτηση του ανέμου ώστε να κυκλοφορεί. Ε, όσοι είχαν δει το, το, το Σολάρις του Ταρκόφσκη και σκεφτήκαμε ότι μπορεί να είναι σαν αυτό που έκανε ο πρωταγωνιστής στο διαστημόπλιο που επειδή του έλειπαν η ήχη της σκηνής, η φυσική ήχη, είχε κόψει ένα χαρτάκι, είχε πάρει μια σελίδα πατέσσερα και κόψει ένα χαρτάκι σε πολλά πολλά σημεία και το έχει κολλήσει πάνω στο εμποντίσιο έτσι ώστε να του δίνει αυτή την αίσθηση ότι φυσάει ένα αεράκι. Μετά διαβάζοντας, δεν έδωσε απάντηση η Νάιτο βέβαια, αυτά τα έργα δεν είναι να τα εξηγήσει, αλλά μέσα σε μια συνέντευξή τη που διάβαζα, σε πάρα πολύ για τον ομφάλιο λόρο και κατάλαβα ότι αυτό επειδή είναι η μήτρα είναι η μήτρα που γεννάει την καινούργια ζωή. Σε μια, σε μια περιοχή που δηλητηριαζόταν και μύριζε θάνατο, υπήρχε η ανάγκη μια μήτρας που θα γεννάει και η μήτρα συνδέει την καινούργια ζωή με έναν ομφάλιο λόρο. Οπότε καταλάβαμε ότι αυτά τα ανήματα που κρέμονταν στα δύο ανήματα ήταν ουσιαστικά οι ομφάλοι λόροι που συνέδεαν το μέσα με το έξω, το παλιό με το καινούριο. Ήταν πάρα πολύ ωραία και η αίσθηση της η ασδήποτε ακύρωσης της λογικής κλίμακας. Αυτό μου, μου το έδωσε πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή το ότι ε, ε, είμαστε άνθρωποι λογικοί, θέλουμε να ελέγχουμε τη ζωή μας, θέλουμε να, να μετράμε, να ορίζουμε. Έχουμε επινοήσει πάρα πολλούς τρόπους ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε με τώρα πάντα. Εκεί έχανες κλίμακα στην οποία ήταν ταυτόχρονα μια σταγόνα που είναι ένα το σοδά πραγματάκι, ήταν ταυτόχρονα μια μήτρα ήταν ταυτόχρονα ένα σύμπαν ήταν ταυτόχρονα ένα στερέωμα οπότε εσύ άλλας και εσύ σε σχέση με αυτή την κλίμακα δεν ήξερες αν κοιτάς μια σταγόνα μικρή και ανυπεράσπιστη ή αν Είσαι και εσύ ο ίδιος μέσα σε μια τεράστια σταγόνα και και Όλο αυτό το πράγμα, σταγόνα, μήτρα, νερό, κύκλος, απουσία ή ασδήποτε στηριχτικής αρχής, διότι η ασδηποτε στηρικτικής αναπτύσσεται από στρογγυλές φόρμες που μπορούν και δημιουργούν τη ζωή. Όλο αυτό και χωρίς κα κανένα... Α, κανένα... Κα, κα, καμία κολόνα Ένα, ένα μονοπάχος Το οποίο περιέτρεχε Όλη την επικράτεια. Και εμείς να περιτρέχουμε Και εμείς όχι να περιτρέχουμε Να περιδιαβαίνουμε πάρα πολύ αργά Αυτό το χώρο Την μια κοιτώντας πάνω Την άλλη κοιτώντας κάτω Την άλλη κοιτώντας μέσα μας ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο, και ήταν το φως αυτό, εδώ το σαντόρ, το φως, η φώτιση, αλλά ήταν πάρα πολύ... Ε, στον επόμενο κύριο θα δούμε και άλλα έργα. Όχι. Όχι. Όταν βρέπει να όταν βρέχει, βρέχει και αυτές οι σταγόνες ενώνονται με την βροχή. <σχετί> ναι. Δεν μας έρθουν σε εμάς σε πολύ ωραίο καιρό, αλλά όταν βρέχει ενώνονται με την βροχή η φυσική και πολλαπλασιάζονται και έχει στην αίσθηση ότι όλο αυτό γίνεται μια θάλασσα από νερό. Αυτό θα υπάρχει <σχετί> ε? συνέχεια. Ναι, υπάρχει συνέχεια. Αυτό σύμα το σύμα το σήμα το σύμα το σύμα το το σήμα το σύμα το μπορώ, το εγώ το σύμα με τον λόγο, αλλά δεν μπορώ να σύμα το εύκολα την αίσθηση αυτή. Ήταν πολύ δεν, δεν μα επιτρέπανε φωτογραφίε και δεν μα επιτρέπανε ομιλίε. Οπότε υπάρχουν κάποιοι βίντεο. εντάξει, τώρα είναι κλειστά, είναι που εισραπεί αλλά θέλω να πω ότι αυτό συνεισέφερε στο στοχασμό. Ναι. Εμεί είχαμε ένα, ένα ωραίο σύστημα εμφυλιοπικοινωνία. Εγώ μιλάω σε ένα μικρό φωνάκι, και τα άλλα μέλη τη ομάδα χωρί να φωνάζουμε και να ενοχλούμε. Mm -hmm. Οπότε είμαστε πολύ διακριτικοί στα Δεν μα επιτρέπουν ούτε αυτό. Mm -hmm. Δεν επιτρεπόταν να μιλά, mm -hmm. συμφωνιστά mm -hmm. μόνο κοντά-κοντά μεταξύ μα. Αλλά σε πληροφορία μου ότι ο χώρο mm -hmm. σου το ηθέβαλε αυτό. Δηλαδή, mm -hmm. mm -hmm. ναι. Ακόμα, ά πούμε, και διότι είναι άτομα του βαρέα που ήταν πιο αλέγκαινοι χαρακτήρε χαρακτήρες όπως επέντησε αυτή, εκεί δεν κάνανε εκεί. Σε υποκοβάλλησε. Ναι, σε υποβάλλησε. Πολύ ιδιαίτερα. Χάνεσαι. <σταγράφει> Πώς το πατέχουμε εμείς με τη φύση που καμιά φορά είσαι στην ένα και κοιτάστηκα πέρα το σύριο του ουρανού ή της θάλασσας και Εδώ όπως είναι τέχνη και είσαι είσαι μέσα. Βγαίνουν σημεία μικρές σταγόνες. Είναι νύρια. ναι. νύρια. Είναι νύρια. Να πω και Εγώ το είδα ότι μερικές σταγόνες, οι οποίες σχηματοποιούν διαλυφεύγουν, το σχήμα τους διέντας να ενώθουμε με τις άλλες, καμιά φορά παίρνουν το σχήμα του σπερματοζόαλίου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Φουσκωτώ και ένα μακρύ. Αυτό, το δίς, που έχει και τον Προβάκη να έχει την Και... Μα είχε μιλήσει προηγουμένω από την nee, Εκκλησία. <Ήτανε> ναι, δεν μπορούσαμε εμεί να κάνουμε την εισαγωγή. Ήταν μια εισαγωγή. εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι επίση με τι σταγόνε. Γιατί κο, κο, κο, κολλά α πούμε τώρα. Κολλά με τι σταγόνε, α πούμε. Πώ κοιτά στον κινηματογράφο τη ζωή ενό ανθρώπου όπω εξελίσσεται και ταυτίζεσαι και αποταυτίζεσαι. Έτσι τώρα αυτό το πάθενε πιο μεταφυσικά με μια σταγόνα. Και, έτυπα, και έτσι καθώ έγινε μια σταγόνα, και έτσι καθόλου να δω πού, πού θα πάρουν, πόσο γρήγορα θα κινηθεί, α πούμε. Πόσο βιάζονται οι άνθρωποι στη ζωή του, Πόσο μερικοί πάνε αργά, Πόσο μερικοί πάνε γρήγορα. Και, και σαν να κύλαγε σταγόνα. Έτσι. Και μετά πλησίαζε μια άλλη, και έλεγαν: Για να δω, α πούμε, θα συναντηθούν <Συλή> οι ζωέ του. Εδώ. <Συλή> και τους Και μετά από λίγο. Κάτι γινόταν, καθώς προχωράγανε σαν τα σπερματοζοάρια που λέει η και αποχωρίζονταν. Και εκεί σε πιάνε μια στενακόρια, έλεγε σε κοίταξε να δεις έτσι που είχαν εμμονιάσει, χωρί οι δρόμοι. <σμυσ tradicional> και έλεγες, <και>, και... <σμυσ defenders> καλά, που ήταν κουθό, διότι όλο αυτό ήταν, εγώ θα το είχα διαβάσει πριν το μελετήσω λίγο στην αρχή, Συνομοσόφη. Θα πάμε να δούμε τις σταγόνες μία ολόκληρη ώρα, Και και δύο ώρες θα καθόλου. εκεί. Δεν μας έμπρεπε. Μια ποτάρια άσχηση. Ναι, ναι. Στην συζήτηση τώρα, ένα παραμύθι παιδιά, ενώ τα παιδιά δεν είναι μορά, είναι κυριαρά εκτός οδά, για Όλη αυτή η λογική ακριβώ Και όλη το παραμύθι η που Εκεί ήταν πάντω και η βιβλιοθήκη αρχιτεκτονική. Ηταν συντονιστική. Δεν είχε τίποτα, ούτε κολλώνα, ούτε τίποτα. Δυο ανοίγματα, ένα δάπεδο με ελαφρώτατε διακυμάνσει που ακολουθούσαν την καμπύλη του γεωφυσικού αναγκλήφου και ήταν σαν να σε μια μήτρα. Επίση, το άλλο την ώρα που είχαμε πέρσει, ειδική δική στην άλλη άκρη που ήταν κάποιοι άλλοι επισκέπτε του είδου ένα. Ναι, ναι, ναι. εντελώ τη μέση κλίμακα. Γιατί είναι αυτό το 60-40, mm -hmm. όπου το χάνει χάνεις την κλίμακα. Ηταν πολύ ωραία αυτή η απώλεια της κλίμακας mm -hmm. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο ε, μέρος Κλείνω αυτό. Αυτό είναι Γιάννη εδώ. Mm -hmm. Και πάω στο άλλο να πούμε και δύο πραγματάκια για την καλλιγραφία τελειώνοντας έτσι λίγο ποιητικά τη χρονιά και τον κύκλο Control-L Λοιπόν, <σχυρω> <σχυρω> <σχυρω> <σχυρω> <σχυρω> λίγα πραγματάκια για την... τόκιο. <σχυρω> <σχυρω> <σχυρω> Όχι μόνο τόκιο. τώρα, είπαμε ότι είναι γενικό... τεσίμα <σχυρω> σήμα ήταν αυτό το τελευταίο <σχυρω> <σχυρω> Την προηγούμενη φορά λοιπόν, μιλώντας για κάποια πάρα πολύ όμορφα έργα όπως αυτό του Μιτσουόκι με, την, με τα κρεμασμένα ποιήματα στην, στο σφέλδαμο και στη κερασιά ε, είπαμε πόσο σημαντική είναι η, η γραφή. Οπότε και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ιαπωνικής τέχνης είναι η καλλιγραφία. Η οποία δεν έχει καθόλου... Ε, σκεφτόμουν α πούμε εγώ... Έκανα στο σχολείο καλλιγραφία, είχαμε μάθημα, Ναι, ναι εμείς οι πιο μεγάλοι, είχαμε μάθημα που είχαμε ένα δεκτάλειο και γραμμούλες και ματένεμε να κάνουμε στροκυλεμένα τα γράμματα. Αυτό ήταν βέβαια ένα φοβερό σπασικλήτη <Κι> και όμω όμως μου άφησε μια ικανότητα να γράφω πολύ ωραία. <Κι> ναι, αυτή η καλλιγραφία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. <Κι> εντελώς διαφορετικό. Καταρχά οι Ιαπωνέζοι έχουν τρει γραφέ. Είναι τα καντζι, είναι τα χειραγκάνα και είναι και τα κατακάνα. Μπορεί δηλαδή χρησιμοποιούν ταυτόχρονα για την ίδια, για την ίδια γλώσσα. Η, η γλώσσα που μιλάνε είναι η ίδια, αλλά έχουν τρει γραφές. Η καντζι είναι γραφή που πήρανε από του Κινέζου. Ε, oh. Μέχρι τον 6ο αιώνα δεν είχαν γραφή. Είχαν γλώσσα, αλλά δεν είχαν γραφή. Μαζί με τον βουθισμό πήραν και τη γραφή. Αυτή η γραφή που πήραν ήταν τα καντζι. Γι' αυτό σας φαίνονται σαν κινέζικα. Ε, δεν το εννοώ, αυτό, με το <laughs> Ότι είναι ίδια. Ένας κινέζος ε, μπορεί να διαβάσει τα γιαπωνέζικα καντζι, αλλά δεν καταλαβαίνει τι λένε. Όπως εμείς α πούμε μπορεί να διαβάσουμε μία γλώσσα, που δεν την ξέρουμε, ξέρω εγώ, ε, πολωνικά, που είναι με λατινικού χαρακτήρε. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι λένε οι λέξεις. Έτσι ο Κινέζος διαβάζει τη γράφη, μπορεί να το προφέρει, αλλά δεν ξέρει το νόημά του. Μέχρι Οπότε έχουμε τα κανji. Μέχρι σε σημείο το καταλάβουμε. Ε? Μέχρι σε σημείο τα καταλαβαίνω. Ε? Μέχρι το σημείο. Εκεί που υπάρχουν οι κοινέ λέξει, συνήθω οι ρίζε. Ε, μετά είναι τα χυραγκάνα και τα κατακάνα. Άρα αυτοί χρησιμοποιούν τριών ειδών γραφέ. Ανάλογα τη χρήση. Άλλοτε γράφουν από πάνω προ τα κάτω από πάνω προς τα κάτω και από δεξιά προς τα αριστερά και άλλοτε γράφουν από αριστερά προς τα δεξιά και οριζόντια. Υπάρχει επιλογή. Εδώ ας πούμε βλέπετε μία σχετικά καθαρή γραφή που είναι από κάτω προς τα πάνω, ε, από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό διαβάζεται με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Θα σας πω. Ε, εδώ πολύ εφημερίδα. αυτή η εφημερίδα έχει ταυτόχρονα και τις τρεις γραφές ε, τις χρησιμοποιούν και στις ταμπέλες και στα μετρό και τα λοιπά και τις τρεις γραφές οπότε εδώ επίσης αυτά που βλέπετε με γαλάζιο μαρκαρισμένα είναι τα οριζόντια συνήθως δηλαδή η τίτλοι και οι μεζάνδες αυτά που βλέπετε τα κάθετα μαρκαρισμένα είναι κυρίω τα κείμενα Οπότε σε μια τυχαία εφημερίδα τώρα μπορείτε να δείτε και κάθετη γραφή και οριζόντια γραφή και δεξιοαριστερή και αριστεροδεξιόστροφη και διαφορετικών μεγεθών. Οπότε το θέμα αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όταν σήμερα γράφει κάποιος ένα γράμμα, μια επιστολή σε ένα φίλο του, μπορεί να επιλέξει. Για παράδειγμα, αυτή η Καρποστάλ που έγραψε αυτή η κοπέλα Έχει επιλέξει την κάθετη γραφή με α, χειρακάνα Εκεί έχει επιλέξει την οριζόντια γραφή με κάντζι Και εδώ έχει επιλέξει στη διεύθυνση την οριζόντια γραφή Με μια τέταρτη γραφή που έχουν, που είναι η λατινική εδώ, Και ταυτόχρονα την κάθετη Οπότε υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό, αυτό ήταν απλά μια εισαγωγή αν βλέπετε διαφορετικές γραφές να ξέρετε τι είναι αυτό, με πόσου τρόπους γράφουν αυτοί. Γράφουν με αρκετούς τρόπους. Εμάς μας ενδιαφέρει το ορκαστικό κομμάτι. Ε. Βέβαια δεν είναι δύσκολη γλώσσα, θέλω ε. να πω. <ΣΣΣ> <ΣΣ> Η γλώσσα σαν το είναι πολύ πιο εύκολη από την ελληνική, δεν έχει γέμνη, ε. έχει πάρα πολλέ έννης, umbrella terms. Οπότε δεν είναι δύσκολη σαν γλώσσα, σαν γραφή, για εμάς που έχουμε συνηθίσει με αρχαβητικές γραφές, είναι δύσκολη. Σαν γλώσσα όμως, σαν δομή, δεν είναι δύσκολη. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα το ικαστικό κομμάτι, ότι αυτά αποκτούν ένα ικαστικό περιεχόμενο και κυρίως την πίεση. θέλω να τελειώσουμε δηλαδή με πίση όπου στην πίεση Απελευθερώνονται τα γράμματα και αποκτούν ένα δικαστικό χαρακτήρα σε σημείο του να μην διαβάζονται. Ρώτα ένα φίλο μου που ε, ξέρει Ιαπωνέζικα, του λέει: Καλά, αυτό το πράγμα βρίσκω, μπορεί να το διαβάσει. Μου λέει: Όχι. Α. Του λέω: Πάνε πολλά χρόνια που έκανε Ιαπωνέζικα και τα ξέχασες. Δεν τα έχω ξεχάσει καθόλου, μου λέει, αλλά αυτά ούτε ένας Ιαπωνέζος τα διαβάζει. Mm -hmm. Τότε λέω: Μου λέει, αρχίζει ευανάγνωστο και καταλήγει art, οικαστικό. Άμα, ναι. Εδώ ας με βλέπετε έναν ποιητή, <σίλια> εδώ, έναν ποιητή ο οποίος ποιητήσει επειδή είναι ποιημα και υποίηση δεν είναι μία καταγραφή λογική της Η ποιηση είναι ποιης. Είναι ένας τρόπος να πει κάτι έτσι ώστε να σου ανακαλύψει αυτό που λέγαμε το παράδειγμα που λέγανε τις προάλλειες που μπορεί κάποιος να πει, λογικά, το γιασεμί και τη μέρα και τη νύχτα είναι άσπρο. Μια χαρά είναι αυτό σαν πρόταση. Όταν όμως το λέει ο Σεφαίρης, είτε βραδιάζει, είτε φαίνγει, μένει λευκό το γιασεμί, αυτό είναι η ποιήση. σε σχέση με το προηγούμενο, που απλά σου έλεγε την πληροφορία και το βράδυ και το πρωί το γιασεμί είναι άσπρο, δεν, δεν σου αποκαλύπτει κάτι, το ποίημα του σου αποκάλυπτε το φέγκος και τη λευκότητα του γιαζημιού. Οπότε η ποιησή και η τέχνη είναι ένα, ένα, ένα μέσον μέσω του οποίου βλέπεις κάτι όπως δεν το είχε δει ποτέ. Οπότε αυτά εδώ χρησιμοποιούνται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Σε ορισμένα ποιήματα, σε ορισμένα ink paintings, είναι πιο ευανάγνωστα γιατί χρησιμοποιούν τα kanji και τους κινέζικους χαρακτήρες, οπότε κάθε ένα από αυτά είναι ένα μπλοκ, αυτό είναι πολύ ευανάγνωστο. Αυτό όμως δεν είναι πια εδώ καθόλου έχει απελευθερωθεί πλήρως και δημιουργεί αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο όπως και εδώ που θέλει να μιλήσει για το λουλούδι για το φαναράκι που χρησιμοποιούν οι ψαράδες στα πυροφάνια για τους κορμοράνους που ταξιδεύουν το ταξίδι του στη νύχτα και όλο αυτό θέλει να το πει με έναν πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ποιητικό τρόπο συχνά τα ισογραφική και η καλλιγραφία γίνονται ένα. Κοιτάξτε για παράδειγμα εδώ, πώς χρησιμοποιεί τρία μέσα το χρυσό φέγγος, την καλλιγραφία και τα άνθη της δαμασκινιάς εδώ, για να μου κάνει ένα παιγνίδι όπου δεν ξεχωρίζω ποιο είναι το φως, η φώτιση, το σατόρι ποιο είναι η λέξη, ο λόγος και ποιο είναι η φύση. Τα πέταλα από τα άνθη της Δαμασκινιάς. κάποια τέτοια scrolls. Να ναι, ναι. Όταν τελειώνεις εκείνο το κόκκινο, το γράμμα-γράμμα, έναν τετραγωρισμένο σάδινο. Σημανισμό... Αυτό συνήθω είναι ένα στραγγίδι. Α, ένα άλλο όμορφο ε, που, <coughs> που... <coughs> <coughs> Ο... ε, το... η είναι η σφραγίδα του δημιουργού. <coughs> η υπογραφή ε, του. <coughs> ένα άλλο κεφάλαιο πάρα πολύ ωραίο που δεν το έβαλα τώρα γιατί το προλαβαίνουμε, είναι οι στραγγίδες του πώς που χρησιμοποιούν δηλαδή τις πραγίδες και πώς θα εργάσουν αυτά σαν λογότοποι. Είναι ολο, το λογο, ο λογότοπος. Πώς είναι α πούμε το σαρίστη, ένα λογότοπος. Εντάξει, λοιπόν, εδώ πάμε να δούμε μερικά τέτοια αρχίζοντας το συνδέο με το προηγούμενο και θα το τελειώσουμε με τα Μελάνια, με το ουκίδιο έργο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο του Bayoken της περίοδου έντου, το καταλαβαίνετε, μόλι βλέπετε κόρτεζαν και γυναίκες και γκέισες και τέτοια, mm. είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παράδειγμα. Εδώ. Αυτά είναι συνήθως scrolls, δηλαδή είναι ζωγραφισμένα σε χαρτί ή σε μετάξι και μετά τα τοποθετούν σε ένα δεύτερο χαρτί ή μετάξι που έχει pattern, και μετά τα κρεμούν με καλαμάκια μπαμπού και συνήθως συνοδεύονται και με ένα τρίτο χαρτί ή πανί, οπότε δημιουργείται ένα παιχνίδι, κοιτάξτε για παράδειγμα το γαλάζιο με το γαλάζιο, οπότε δημιουργείται ένα σκρόλ, αυτά το σκρόλ είναι δύο μέτρα, είναι μεγάλα. Διακοσμητικά, δύο μέτρα το σκρόλ ολόκληρο και το μέσα κομμάτι είναι 100x40. Είναι αρκετά μεγάλο, αρκετά ενδιαφέρον και χρησιμοποιεί αυτό το πάρα πολύ όμορφο πεδίο για το ποίημα. Εμένα αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει τόσο το ε, η ζωγραφική, είναι αριστουργήματα, αλλά με ενδιαφέρει η καλλιγραφία. Αντέχνενε, γιατί τα είχανε σαν πολύ πολύ τιμαντική Πολύ πολύ δηλαδή τα διαφύλασαν ως κόριο φθαλμού. Παρόλο που είναι χαρτί, 400 ετών χαρτί, τα διαφύλασαν ως κόριο φθαλμού. Λοιπόν, το πρώτο που βλέπουμε είναι αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έχω μεταφράσει τα περισσότερα ποίηματα, όσα πρόλαβα. Αυτό είναι το, το ποίημα. Εδώ είναι η γραφή Να σας πω και τι λέει mm -hmm. Αλλά είναι τελείως ελεύθερο mm -hmm. Εδώ μιλάει ένας πάτρον mm -hmm. Από μια γκέισα Και λέει ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν Και με ένα είδος ερωτικόν υπονοούμενο mm -hmm. Είναι σαν το πιανάκι του Είναι σαν τις Συγνώμη. Ε, σαν το πιανάκι του σαν τύσικη μπροστά πέφτει έτσι, ή σαν τι τη κινήσει μια γέφυρα που είναι τόσο φιλισταριχμένε, που σε φέρνει σε μια μηχανή αλλά σου αποκαλύπτουν έναν κόσμο. Όχι, όχι. Δεν είπα ότι παρετήθηκα από τη νύχτα. Ακόμα χαλαρώνει την κορδέλα τη, διαβάζει τι σκέψει μου και μου φέρνει δάκρυα στα μάτια είτε η νύχτα είτε η γένεια θεωρείται εξίσου σημαντικός και αυτός που έχει κάνει την καλλιγραφία το γούστο, και το, α... το γούστο και το άρωμα του πινέλου που δημιούργησε αυτό το πορτρέτο που φαίνεται τόσο αληθινό σαν να μιλάει και να χαμογελάει με κάνει να αισθάνομαι σαν να τη γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό τα έχω μεταφράσει σχετικά ελεύθερα ωραία. ναι είναι ωραία έτσι είναι. Τα Δύο τρει ανάμεσα στα φύλλα ένα ελάφι κλαίει για το τέρι του όταν ακούω αυτό τον ήχο καταλαβαίνω ότι είναι φθινόπορο στην πιο βαθιά του φιλίψη <στονίκη> αυτό είναι και το ουταμάρο που είναι πολύ ωραίο το σχέδιο είναι και αυτό σκρόλ, είναι με μελάνη πάνω σε μετάξει, γύρω στο ένα μέτρο, ένα ογδόντα με τα κρεμαστά του, τον ταμάρο τον είδαμε πριν, είναι ένα πολύ όμορφο έργο αυτό και το ποίημα είναι πολύ όμορφο. Η, Cup, είναι παράξενο πως ένα ζευγάρι πεταλούδες έρχονται φτερουγίζοντα προς τη μεριά μου, απομακρύνονται και έρχονται ξανά. Ίσως θέλουν να έρθουν σε μένα περνώντας μέσα από το χαρτί του παραθύρου Είναι σαν το ανοιξιάτικο αεράκι να ανοίγει διάπλατα το παράθυρο και να γεμίσει το δωμάτιο με το πνεύμα της άνοιξης Το συγκεκριμένο του Ουταμάρο είναι προγενέστερη. Δηλαδή, μπορεί να παίρνουν ένα πήμα ε, μία καλυ... ποιήτρια, γιατί έχουμε και πολύ ωραίε ποιήτριε, το 1300, και να τη βάζουν σε ένα, πήμα του, σε ένα έργο του 1700. Και κοιτάξτε πώ εδώ παραλληλίζονται τα δύο κορίτσια. Είναι ένα πείμα που μιλούσε για του δύο πεταλούδε, που συγωφτευγίζουν εκεί. Έχουν στα τζαμιλίκια του χαρτί. Αυτό το ημιδιάφανο χαρτί και αυτέ οι πεταλούδες σαν να αισθάνονται να θέλουν να μπουν μέσα και βάζει δύο κορίσια ο που είναι για αυτά σαν δύο πεταλούδες και είναι η επιθυμία του άντρα που θέλει να νιώσει τον οργασμό της άνοιξης αφήνοντας τις δύο πεταλούδες να μπουν ή να βγουν μέσα από το χάρτινο παράθυρο στο δωματιό του. Τον επίγειο κόσμο. Παρόλο που φοράνε το ένδυμα του γιερέα, στην καρδιά τους είναι ακόμα αλεπούδες. <laughs> who have the world, they were the robes of priests, are foxes still. <laughs> Και όλο αυτό ότι έχει να κάνει με τη συγκέντρωση, με τη χειρονομία. Η, η πρόσβαση στην αλήθεια και το νόημα τη ζωής αντικατοπτρίζεται ταυτόχρονα στο ποίημα και στη χειρονομία με την οποία αποδίδεται η αντίληψη αυτή της αλήθειας που μεταφέρεται μέσω της τέχνης. από την Κανακίγιο που πέθανε το 1204 1204 εμεί είχαμε το βαθύ βαθύ μεσαίωνα mm -hmm. Αυτή λοιπόν η ποιήτρια, η Κουνακίγιο πήρε την καλλιγραφία τη Σοκοέτσου τον 16ο αιώνα και έφτιαξε αυτό το πολύ όμορφο έργο το οποίο είναι ένα τμήμα κιόλας απότμιμα οπότε έχω τρία πράγματα την ποίηση της Κουνα... Κουναϊκίγιο την καλλιγραφία του Κοέτσου και την ζωγραφική του Σοτάτσου, τα μπαμπού με την χρυσογραφή Τη καρδιά. Πάρα πολύ ωραίες ποιητικέ συλλογές, εδώ υπάρχει μια ωραία ποιητική συλλογή από 36 ποιητε οποτε οπότε έχω ενός αγνώστου καλλιτέχνη, 15ο αιώνα αυτό ακόμα, 1400 τόσο οπότε έχω μια πάρα πολύ όμορφη απεικόνηση, έχω και τους kanji, τους κινέζικους χαρακτήρες δεξιά, εδώ που είναι σαν η υπογραφή ας πούμε του ποιητή και έχω ταυτόχρονα το πείμα που είναι πιο ελεύθερο. Βλέπετε ότι στο ίδιο σκρόλ μπορεί να είναι κάτι πιο ευανάγνωστο που είναι το όνομά του εκεί και κάτι πολύ πιο δυσανάγνωστο που έχει αυτή την ποιητική χειρονομία. Αχ, πόσο θα ήθελα να μπορούσα να φέρω πίσω στο μέρος που γεννήθηκα την πλέξη από του με τα τρυφίλια, που απλώνονται στα φθινοπορινά κοράφια όπως και τον ήχο των ελαφιών και αυτός κοιτάει λοξά το ποίημα με μια γραμμή απόδοσης του σώματος που κάνει το ίδιο παιχνίδι. που κάνουν και οι λέξει και οι ήχοι κλιματίδα φασολιάς το 1750, vine, του 1750 του Τζακούτσου και η καλλιγραφία του Τζόζε. Η κλιματίδα της βασολιάς βγάζει τα άνθη της που γίνονται καρποί σαν σπαθιά που δεν ολοκληρώθηκαν ακόμα. Οι καρπίκοι μίσχοι είναι ένα γιατί προέρχονται από τις ίδιες ρίζες. δύο διαφορετικών ποιητών ενός ποιητή είναι τούτο και μιας ποιητρία είναι εκείνο από μια συλλογή εκατό ποιητών ε, πολύ ωραία που στο background έχει ζωγραφίσει ο Σοτάτσου όλη την εξέλιξη του λωτού από τον τρόπο που φύγεται, βλασταίει, βγάζει τα μπουμπούκια τα μπουμπούκια ανοίγουν παίξουν τα πέταλα όλο αυτό λοιπόν εδώ είναι ένα τμήμα όπου όταν έχω τρει. οι ποιτές θα σας πω είναι. η καλλιγραφία είναι του Κοέτσου πάλι, πολύ καλός καλλιγράφος του 1500 και η ζωγραφική είναι του Σοτάτσου το φως του φεγγαριού ακτινοβολεί λαμπερό και διαπερνάμε φώρα τα νήματα στα σύνεφα που άνοιξαν ριπές φωτινοπορινό ανέμου το δεύτερο I have no idea how long his love for me will last. As I recall this morning our affair with my hair tangled, as my emotions. Δεν ξέρω καθόλου πως θα κρατήσει η αγάπη του για μένα. Έτσι καθώ σκεφτόμουν τι σχέσει μα σήμερα το πρωί, με τα παλιά μου μπλεγμένα σαν ταστιματά μου. Αυτό δεν το μετέφρασα, δεν πρόβλημα. Αλλά δεν με συγκίνησε και σαν πήμα, με συγκίνησε όμως η ζωγραφική του. Δηλαδή, αυτή η ποιήτρια με το μακρύ μαλλί που φεύγει και απλώνεται και κυλάει και φοράει αυτά τα υπέροχα ενδύματα τα οποία απλώνονται στο πάτωμα και δημιουργούν ένα παιχνίδι με ρυθμούς από που είναι ίδιο με το παιχνίδι που δημιουργούν στη του ποιήματος. Βάιβη. Δεν έγινε ακόμα, αλλά ο άνεμος που φυσάει ανάμεσα στα πεύκα ολόγυρα, φοβάμαι ότι θα διασκορπίσει αυτά τα όμορφα και κατακόκκινα φύλλα του Κησού. την ευθραυστότητα και τη μεταβλητότητα της φύσης, η καλλιγραφή απελευθερώνεται και θέλει να, να μου δώσει την ότι όπως και ο άνεμος θα σκορπίσει τα φύλλα του κησού που από πράσινα γίνανε κόκκινα και θα διαλυθούν καθώς θα θρυφτούν από τον άνεμο έτσι και τα γράμματα και οι λέξεις θα φύγουν και θα έρθουν καινούρια. σύρουνται στις φωλιές τους. Τα ζευγαρωμένα πουλιά όμως συνεχίζουν να πετούν. Τα ενωμένα φτερά τους τα ανυψώνουν στον αέρα. Αυτά τα πουλιά δεν έχουν την ανάγκη να ψάξουν μέρος για να περάσουν τη νύχτα. σε ποιητική συλλογή γι'απωνέα ε, που είναι το ίδιο ποιήμα με τις τέσσερις στήλες για να δείτε πως ένα βιβλίο πρέπει να είναι πιο ευανάγνωστο ενώ σε ένα έργο τέχνης τα ίδια απελευθερώνονται και όλο μπορεί να γίνεται πολύ πιο εικαστικό. Πώς λειτουργεί το, η απόσταση ανάμεσα, η ένταση, οι ακμές, η διαφάνεια. και βράχια του 1350 είναι πολύ παλιό έργο από την περίοδο Ναμβουκόσου ακόμα Μεγάλος, μεγάλο σκρόλ αλλά πολύ όμορφο και το ποίημα είναι ωραίο τώρα χιλιόμετρα μακριά από τον ποταμό Τσού οι σκέψει μου έρχονται η μια μετά την άλλη, αναρωτιέμαι, υπάρχει άραγε κάτι που να θυμίζει το άρωμα που αναβίουν οι μοναχικές ορχιδέες.